Μεγάλο ζήτημα, όπως είναι το θέμα της Ελλάδας τη Τζερσία. Με το περιστασιακό άνοιγμα των πυλών που έγινε το 3.000 π.Χ. εκεί που οι πύλες μετά ξανάξαν γύρω στο 1.200. Εγγραπάτε, δεν είναι πλέον υποχρεώθηκε! Και τα πουκάμισα και οι κάρτε. Οι πάλι δεν είναι πρόβατα διαναμέρνηση στις ζωέ και να χτυπούν κάρτε. Δεν είναι δούριδια να σκύβουν ενώ των διευθυντών. Δεν θα επιτρέψω <Και> το σκύψιμα, <Και> το ξεσκόνισμα, <Και> τους καταδότας και από τού διαπαιτώ οι γονείς <Και> να μην αναμειγνύονται στις υποθέσεις των παιδιών τους. <Και> Πάπουν τα προσχήματα. <Και> Κατεργείτε το άρωμα δικής σας για πάντα. Η έξοδος από τα γραφεία ελεύθερη. Η είσοδος ελεύθερη. Θα εργάζεστε <Και> όποτε θέλετε, όταν θέλετε και όσο θέλετε. Θα γράφετε με όποιο χρώμα θέλετε. Φοράτε όποια ρούχα θέλετε. Μιλάτε όσο θέλετε. Παντρεύεστε εκείνες που θέλετε και όχι εκείνες που πρέπει να θέλετε. Πιστεύω στην την ελευθερία. Μόνο η ελευθερία δημιουργεί ελεύθερους πολίτες. Επαφείομαι στην την καλή θέληση του έθνου. Τι έγινε? <φυσόκυρα> Είμαστε στον αέρα. Δεν είμαστε στον αέρα. Ξεχαστήκαμε λίγο από τη φέντε. Ναι, επειδή μου μου Τι περίμενα να είμαστε στον αέρα. Δεν νιώθω έτσι. Νιώθω να Τι έγινε, έμαθα. Σήμερα πράγματα γίνονται να πούμε. Νιώθουν οι και ενθουσιώδη τύπου. Εγώ και Ναι, ναι, εδώ είσαι. Εδώ Δεν είμαι. Εδώ είναι αύριο. Λοιπόν, όχι ρε καμότο ρε. Κάτσε Πρέπει να κάνω υπομονή τώρα. Πρέπει να βγει ο Σίδησα να πάρει τη σιγκάλα. Γιατί εδώ μεταξύ θα ξεφύγουν να πούμε. Λοιπόν, για πε, για τις εκλογές, τι εκλογέ, τι έχει να πει. Ε, Καταρχά να καλησπέρισσουμε του αγκρατέ του Δηλαδή Αρέντιο. Δεν είπαμε καλησπέρα στον κόσμο. Ρε. Όχι, όχι. Στο λεφτά <laughs> να με πιτζώσει. Καλησπέρα. Τι κάνει, τι κάνει, Λοιπόν, φούφου, ανακοίνωση. Αγαπητέ Ακροατάκου, να πούμε τώρα, συλλέγω να κάνει το εξή: Θα μπει μέσα στο πλατήρα Redfield και τώρα που μας ακούσε το λεπτό, θα πατήσει το chat room του Δουμάτιου, room του Λετ, yeah. και θα στείλει μήνυμα. Και θα στείλει μήνυμα. Τότε θα πει: Φίλια, Σι Σταύρια, <laughs> ε, Σταυροχρηστού ό,τι θέλει να πούμε, στείλει Εδώ είμαστε εμεί, θα το συζητήσουμε το θέμα. Μου ζητήσανε οι άνθρωποι μας, θα συζητήσουμε και εμεί και μια Χρυστού Παναγία. Τέλο πάντων, δούμε πώ θα γίνει. <laughs> <laughs> Λοιπόν. Ρε, πάρω, τι γίνεται, Ρομπέρδες, τι γίνεται, έχει, έχει βοήξει να πούμε ο κόσμο με τα προεκλογικά σποτ. Τι ωραία σποτάκια φέτος! Ναι, ναι. Είναι όλα εμπλεσμένα έτσι με... Κάτι λαζόποδος, κάτι αμμάν, κάτι μυτσικόστας και δεν πεθάνουν όλοι αυτοί τώρα, τελείωσε. Ναι, ναι, απλά βγήκαν τα σποτάκια. Βγήκαν τα σποτάκια και τελείωσε, παιδί μου. Δεν ναι, το ναι. κάλυψα. Να είχαμε συνέχεια εκλογές που το είχαμε ήδη στα χείλητα, είμαστε από ναι. τη μια πλευρά. Γιατί φτιάχνονται αυτά τα ωραία τα σατυρικά να πούμε. Ναι. Αλλά από την άλλη μεριά άμα παρακολουθείς τα αληθινά θέλεις λιγάκι ε, θέλεις λίγο να τα παίρνεις λιγάκι. Ναι, ναι Εσύ, τα παίρνεις. Να βλέπω ναι. να πούμε αυτό του... Είδα προηγουμένως εδώ τη χρυσή Αυγής να πούμε, εντουσιάστηκα. Καμογελάστε! Ε. <laughs> να πούμε ο τύπου συγκρός της Αυγής. Λοιπόν και είναι έτσι, φοράει ένα μπουφάν εδώ το κλείνει και το λιμό και αυτά και έχει μογμένο σπιχτά τα φρύδια εδώ πέρα. Σχυδουμένα τα δόντια Χαμπογελάστε! Χαμπογελάστε! Και, λέει, χαμουγελάστε, χαμουγελάστε! <laughs> και λέω τώρα θα κάνει κακάτω αυτό. Δεν υπάρχει περίπτωση δεν την ανοίξει <laughs> ε, είναι, είναι πολύ δυνατή αυτή η είναι και έτσι έχουν αυτό το ήχο. <laughs> είναι το είναι σφυγμένοι αυτή η συνέχεια. <laughs> να αφορούν πάντα την κυκλοφορία έτσι με το σφίξιμο. <laughs> Αν ψηφίγουν <συμφύγουνε> κάποια στιγμή, είναι <laughs> σίγουρο. Λοιπόν, πόση ψηλά τι εκλογέ και δεν θα πέρα Ε, ναι, με χαλαρώνει η Η επικοινωνία με τον κόσμο πιο πολύ. Απ' τι είναι αυτό. Δεν έκανα μικρό. Πάντα σε κάνω ψυχανάλιση. Ναι, με εκπομπή. Λοιπόν, για τι εκλογέ, λοιπόν, θα μιλήσουμε σήμερα από ό,τι κατάλαβα. Ενημερώνουμε κι εγώ να ξέρω. Ναι, κανονικά σήμερα είχαμε πολλά θεματάκια να συζητήσουμε, αλλά. για παράδειγμα. Είχαμε να πούμε για ένα θεατρικό το οποίο παίζεται και να φτιάξουμε έναν, έναν ε, ηθοποιό Αλλά δεν ήρθε Ο ηθοποιός δεν ήρθε ή εκείνος που ήταν που το φέρει δεν ήρθε Αυτός που ήταν να το φέρει δεν ήρθε Αυτός λοιπόν κοιτάξτε εμείς δεν, δεν είμαστε Αλλά δεν είμαστε. Αλλά έτσι και συμπετύχω <σε> την έκασε <laughs> Καλό παιδί, τον αγαπάμε, τον λατρεύουμε. να τον δώσουμε στενά τώρα. Πάμε την φορά, πάμε την κουκουλά. Απλώ είχε το δάχτυλο δείξει κωστάκι που είναι αυτό. Ναι, από εκεί είναι. Από εκεί είναι. Καθίκη, είχε ραντεβού με το παιδί, τόστισε να πούμε, μα έχει στήσει. Τρίτη φορά! Τρίτο το κακό. Δύο εβδομάδε δεν έχει κάνει εκπομπή, ούτε έχει ειδοποιήσει να πούμε. Τέλο πάντων. Θα, ο... το... Αυτός θα το να φτιάξουμε. <laughs> αυτός να είναι καλά και να υποφέρει. <laughs> να είναι καλά και να υποφέρει. Άμα βγει ο Σαμαράκι και έχει ανάπτυξη, αυτό θα τον εκτελέσει. Γιατί αυτό δεν αναπτύσσεται, καταλαβές. Mm. Τον εκτελέσει. Όποιο δεν αναπτύσσεται, μπαμ, μπαμ, τέλο. <laughs> τα παιδάκια <laughs> στο σχολείο αυτά τα μετράνε κάθε μέρα. <laughs> δεν είναι καλό. σε έναν πόντο ή έναν δύο τη ανάπτυξη. Μπαμ, <laughs> λοιπόν, πάρτε το κάτω το κολόπεδο. <laughs> <Έτσι>. Να μάθει. <laughs> <laughs> <laughs> το άλλο, αυτό που είδαμε εκεί πέρα ήταν το. Δεν του χωνέβω αυτού. δίνουν, αλλά. Μ' άρεσε αυτό το, το ναμπάν ήτανε, το διαφημιστικό της Χρυσής Αυγής oh, oh, oh. Λέει, Να τους δέρνουμε όλους να πούμε ναι. Και τους ξέρουμε να του παίρνουμε τα όργανα, να τα βάζουμε μόνο οι Έλληνες <laughs> <laughs> Και μετά αφού τους πάρουμε τα όργανα, να τους και μετά του τους δέρνουμε <laughs> <laughs> Λοιπόν, να βάλουμε το σχετικό κομματάκι του πύρου μας στο που του, του παρνούσει ναι. Να τραπήσω κάμια τζούρα εδώ, τρώπω να αφήσω το τσιγάρο και το καπνίσω, όλο μιλάω ναι. Ένα panel. Δεν Συμφωνάω. Συμφωνώ. Και πάνω από σύμφωνε του <συμφωνάς> <συμφωνάς> λόσις το μανιγμένα στο βρώνα. σταυρόνα, όλη νύχτα. Διάβασα για ένα κανάλι που θέλει να φτιάξει το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν, δεν γνωρίζω κάτι να πω παραπέρα. Λοιπόν, κοίταξε να δει. Ναι. Θα λε το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Είχα το λε ο ΣΥΡΙΖΑ γιατί είναι ο συνασπισμό. Δεν είναι τη ριζοσπαστική δεξιά. Άρα λοιπόν είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, ε, του ΣΥΡΙΖΑ. Το ΣΥΡΙΖΑ δεν είπα. Ναι, του ΣΥΡΙΖΑ είπε. Δεν θυμάσαι τι είπε. Το κόμμα το, το κόμμα ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, Ναί, ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, ε, σχετικά με αυτό που με Ναι, yeah, yeah. δεν ξέρεις. <laughs> δεν το σε γελάσω. Χαχα, σηγένασα που δεν <νέσεις>, yeah. <laughs> λοιπόν, είσαι Τώρα ξέσαι έψαχνα εδώ πέρα του Ιντερνέδιον. Έψαχνα να βρω τα κόμματα που συμμετέχουν yeah. Όμως, ε, πε, γκρίθηκε από τον Άριο Παγό, του καταπληκτή. Ο Σκουτάκι, το, το τραγουδάκι κτλ. Πώ δεν έχει εγκριθεί αυτό, ή κατεβαίνει στι εκλογέ. Κατεβαίνει στι Το κίνημα Ελλάδα. Το κίνημα Ελλάδα. Ναι. Λοιπόν, ακροατάκου μου, δεν ξέρω αν γνωρίζει το κίνημα Ελλάδα. Πρέπει σε να κίνημα το μάθει. Στο σύνολο με δεν ξέρει να ψηφίσει και έχει κολλήσει. Κτλ. Και, και δεν σε εκφράζουν τα άλλα κόμματα που λένε, δεν σε εκφράζουν. <laughs> δεν σε εκφράζουν, σημαίνει ότι κάποιο μιλάει για μένα. Του καταλαβέσαι. Mm. Λοιπόν. Σε αντιπροσωπεύουν από καλύτερα, λοιπόν. Άμα δεν σε αντιπροσωπεύει κανένα κόμμα, θα σε δώσουμε εμεί τώρα διέξοδο, yeah. διέξοδο. Δυναμική, δυναμική. Δυναμική διέξοδο. Λοιπόν, θα συμβάλουμε να ακούσεις Το το, τραγουδάκι. το, το, το τραγουδάκι τι Στι ψηφίζουμε η λάβα, έτσι. Ναι. Ε, θα βάλουμε το σπουδάκι του κόμματο αυτού. Ναι. Άκουσε το, θα ενθουσιαστεί με το τραγουδάκι. Εμεί ενθουσιαστήκαμε. <laughs> δηλαδή. 500.000 είσοι να πούμε που είναι η γη στην Ελληνία, Ελληνική, έτσι. Άκου το σπουτάκι, η αχρωτάκι και θα επανέλθουμε. Χαμογελάμε. Πάντα το χαμόγελο είναι οικολογικό, μεταδοτικό και θεραπευτικό. Ακούστε το τραγούδι για το κίνημα Ελλάδα. Στις εκλογέ ψηφίζουμε το κίνημα Ελλάδα. Λαϊκή δημοκρατική απελευθέρωση. Σοκράτης με τα έξι διδαγματά του Πρώτον η αρετή είναι γνώση Δεύτερον κανένας δεν θέλει να είναι κακός Τρίτον να μην αδίκουμε ακόμη Κι όταν αδίκουμε θα Στις εκλογές ψηφίζουμε το κίνημα Ελλάδα Το σύνθημα μας είναι να αλλάξουμε τον κόσμο Αλλάζοντα τον εαυτό μας Με βασικές αρχές Τη δημοκρατία Την ανιδιοτελεία Και την οικολογία Στις εκλογές Ψηφίζουμε το κίνημα Ελλάδα Πολιτική Κάθαρση, διασώση Απελευθέρωση Ελλάδας Γεια σα αναζητείτε Υγείας, της τη της και τη ελευθερία. Συγχαρητήρια το πιο ωραίο σκουτάκι όχι τους άλλους που πάνε και κουκτών τα πιτσίδια να βούμε ναι, ναι. μπορείς να βγει και αυτή η κοπηλιτσα πόσο χρονών είναι 30 όπου φαίνεται 30 εσύ φαίνεται σένα εμένα μου φαίνεται λίγο μεγαλύτερη <laughs> αλλά αυτή <τι> είναι η κουλόγα <laughs> Του ψητόν του δέρμα Και χαμογελάει γιατί το χαμόγελο είναι οικολογικό Το χαμόγελο πως είπε και ο άλλος της Χρυσής Αυγής Μου γελάζε Καταλώνησε έτσι ένα τέτοιο πράγμα να πούμε Αυτή χαμογελάει στα αλήθεια Και εκεί πέρα στο σπουδάκι Αν μπείτε δηλαδή Το κίνημα Ελλάδας του YouTube Θα δείτε τους βουλευτές Θα δείτε και τους βουλευτές του υποψήφιους Ο ένας είναι ο Παπανικόλας πως το λένε Καρανικόλας πως αυτό που λέγει βιολογικά κάποτε και παρέστε. Λοιπόν, τέλο πάντων είναι μαζί με άλλου δύο εκεί πέρα. Ο ένα είναι διμένο ο άλλο είναι παπάσο. Είναι παπάσο αναγκασμένο. Ναι. Ο πατερ νεκτάριο. Ο, ο πατερ νεκτάριο. Και άλλο ένα, ποιο είναι αυτό, δεν το θυμάμαι. Όχι, είναι Ο κολυκοτρόνη. Ο ξέρω, α πούμε κολυκοτρόνη, δεν ξέρω το βάτι. Και είναι διμένο κολυκοτρόνη. Είναι Για... okay. είναι διμένο κολυκοτρόνη. Α το δε. Και ο άλλος είναι από ο Πάτερ Νεκτάνης και ο... Και ο Παπα-Νικόλας, πως τον είπαμε. Είναι Σεφίστε, ο παιδιά, αν υπηρθέτως, το κίνημα Ελλάδα, Ελλάδα, Λα... Λαϊκή... Ραχή τέτοια, εκεί <laughs> <και> τέτοιο, Ελλάδα... <laughs> ναι. Λοιπόν, μεταξύ, πάμε τώρα να δούμε, πάμε τώρα να δούμε. Ποια κόμματα θα κατέβουμε στις αυτές τις εκλογές, κάτσα του γουμπλάρου να πούμε, του γουμπλάρου. Καταρχά θέλω να σχολιάσω το σποτάκι τη Νέα Δημοκρατία. Δεν γίνεται με το σχολιάσουμε αυτό. Υπάρχει περίπτωση να μην σχολιάσω το σποτάκι, ε, ναι. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. <laughs> ε... Μπορεί να, να τρομοκρατήθηκε. Ποιο εγώ. Ναι. Τώρα να έρχεται ένα κύριο εκεί πέρα με γραβάτα με άλλου δύο πίσω του μοιάζουμε με μπράβου γιατί αυτό δεν το σχολιάζει κανεί. Έτσι κανένα τύπο με άλλου δύο πί... πίσω δίπλα, κόσμο δίπλα του. Για ποιού λες τώρα για μπάκες, για το, το συμμετέχουν, του, του, του Μαράν να πούμε, αυτό είναι ναι. εκεί, το κύριο του Μάρι. Ναι. Όχι, αν περίμενοι πρώτα, θα πούμε ποια είναι τα κόμματα που συμμετέχουν. Στις Βουλευτικές εκλογέ θα συμμετέχουν τα κόμματα. Μια οτιμόκραση αντων Σαμαρά γιορτάζει σήμερα. Κακόψω άφουνα έχει σαν λουνάκι μου! <laughs> Κακό Κακόψω να έχει ρεχμά τη κοινωνία. Αλλά πριν σου πείσει, να προλάβουμε να σε κλείσουμε στη φυλακή, μανάρι μου, εντάξει. <laughs> θα σε πει στη φυλακή εκεί μέσα. <laughs> να ζήσει χίλια χρόνια στη φυλακή, ρε κατοίκη, και μετά θα σε σκουτώσουμε. Και θα βάλουμε και του λουσαμπούτσου να σε διώξουμε. Το άλλο είναι. <laughs> Ξύρισα συνασπισμό ριζοσπαστική αριστερά. Σπάει τις ρίζες να πούμε. Ναι, ναι, ναι. <retiro> με τον Αλέκο, το Τζίπρα, Αλέξη, Αλέξη. Λοιπόν, Πασόκ, Πανιλήν, Καλά, αυτό εντάξει, είναι... Ελμπεν, Μενιζέλο, αυτό το, το, το, το, το, το, το, το, το παιδί να πούμε, αυτός εντάξει, αυτό αυτός... Αυτός été… πρέπει να συναχωρείται πολύ που ο Ανδρέφης ακόμα, θα τους πάρετε ψήφους, τσακώνονται για το πιο ηλίθιότερο, όχι, ο δικός μου είναι ηλίθιότερο, στον Τζίπρα. Θα ψηφίσει πασκό, όχι ελάει, ο διοικώ. Στην πέρα σου πλάτη, έχει μέσα την επόμενη κοινή, θα υπάρχει 20. Αυτό δεν πειώ την οικονομική και το σπίτι να του πάρουν, αυτό θα ζήσει. <χι> αυτό έχει <συλίδε> αποθέματα για τουλάχιστον μια τριετία. Αυτό δεν βγαίνει και οι προεκλογέ συγκεντρώσει και θα φεύγουν τα κουλιά, σκοτών, έχει πέντε ψηφοφόρου, θα φύγουν τα κουμπιά του κουτό, να του πετύχουν δώσω εδώ πατρίνα. <laughs> από, γιατί έχει να ξυπνήσει λοιπόν τώρα. <laughs> λοιπόν, λοιπόν λαϊκό συνδεσμό χρυσή βγει νούμι τι είπες τώρα ρε πόπιντικο πατάρα ένα πιπώ Τι λέει, Βασιστικός Σύνδευμος, Σύτου Χίτνετ Α αυτό, α α α, είναι η Χρυσή Αυγή, αυτό είναι Λοιπόν, τη Λία, δεν μιλάμε άλλο Τη Λία, πιο πάνω ήταν το Λουγουέ Ααααα, Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος Κουτσούμπας <Τιποτείου> αυτείου, αυτείου, να, να ναι. κάτι. Αυτό είναι ο καπιταλισμό. Αυτό είναι πω περιμένει ο Σαμαρά να έρθει η ανάπτυξη. Ναι. Αυτό περιμένει να αλλάξουν τα πράγματα, να οριμάσουν οι συνθήκες. Ναι. Έτσι ε, περιμένει. Ε, Αλλά δεν περιμένει, τι θα, θα γίνει. Περιμένει. Τελεία. Απόστολου βλέτσο. Με αυτόν, αυτόν πρόσεξε το ραβουλιάκι. Μην τον έχει έτσι βλέτσο. Αυτό ε, συνεργάζεται άνετα με Νέα Δημοκρατία. Τι ήταν. Συνεργάζεται άνετα με Δημοκρατία. Συνεργάζεται άνετα με Δημοκρατία. Ναι, ναι. Λοιπόν, το έχει δηλώσει και λες Αλλά να του δώσουνε να αναλάβει τα πολιτιστικά Ή πώ τη λένε τραγουδιάρα Πως πάει το γλέτσουν Δηλαδή δεν, δεν δε, δε γιγνώσκω Έλα ρε δεν γιγνώσκες <laughs> να πω Έχει ναι, μια υποψήφια να πούμε <laughs> Μια τραγουδιάρα ρε τη λένε ρε. Που είπε ότι άμα πάρω εγώ τη λέει το Εγώ ξέρω από πολιτισμό και τέτοια. Πώ τη λένε ρε δεν τη ξέρουμε ρε Όλοι οι μέρες θα Πού να ξέρω, πού να θυμάμαι τώρα του μετά τον καφέ. Πάντω στο δωμάτιο που ξέρω ότι είναι σκυλού. Εδώ τώρα, τι ναι. έχουμε, ΟΚΔΕ, Οργάνωση Κομμουνιστών Διεθνιστών Ελλάδο. Τριμελή Διοικούσα Επιτροπή. ΟΚΔΕ. ΟΚΔΕ, ΟΚΔΕ Οργάνωση Κομμουνιστών Διεθνιστών Ελλάδο. Εντάξει, εντάξει. Σύμβολοι, πάμε παρακάτω. Τι είναι αυτοί τώρα, ε, δεν του χέει, χρειάει... δεν του χέει. δεν ξέρω, τι ήταν οι τουρτσικιστέ, είναι. Ε, είναι αυτοί που διασπάστηκαν με του ε και τουρτσικιστέ, δεν είμαι σίγουρο. Οπότε δεν βάζω και το χέρι μου στη φωτιά, ούτε το μικρόφωνο να πούμε σε αυτό, δεν λέω τίποτα. Λοιπόν, κίνημα Δημοκρατών Σοσιαλιστών. Αυτό είναι. Αυτό είναι κόμμα. Άμα δεν θα ψηφίσει, ξέρω εγώ, το κίνημα Ελλάδα, θα ψηφίσει το κίνημα, γιατί είναι κίνημα, έτσι. Κοίταξε, εγώ. Είναι κινηματίε, αυτή είναι. Πρέπει να βγει αυτό και να πάει και αυτό στη φυλακή, ο Γιουρλάκη Αποπανδρέου, να πάει και αυτό στη φυλακή και έτσι να έχουμε πολλού αρχηγού στη φυλακή. Πολλού αρχηγού κομμάτων στη φυλακή. Ναι, ε, είναι πολύ ευχάριστο. Α, αυτό δηλαδή είναι, ξέρεις, θα υπάρχει, όταν θα συνεδριάζει η Βουλή, θα είναι μία κάμερα στη Βουλή και μία κάμερα στον Κουριδαλό. Καλά; <laughs> <laughs> Λοιπόν, ο Γιουράξης είναι έτσι. Ναι. Λοιπόν, τώρα αυτό ο Καημένους, θυμάσαι τότε που διαπραγματευόταν, δεν είχε βγάλει ένα σπιρί, δεν είχε βγάλει ένα σπιρίο, είχε τόσο πολύ με τις διαπραγματεύσει. Που έφερε σπίτι να Εδώ από χίλια, γλυναίκα τα κανάλια στεναχωρήθηκε ο Πουθυπουργό, πήγε έξω και στεναχωρήσαν άσχημα τα πράγματα. Άσχημα τα πράγματα. Μετά θα σου πω. Θα... Ναι, οι άλλοι που, που αυτοκτονήσανε, Ναι, δηλαδή, έτσι προ τα χωρί την κάθε. Χίλια, τι αυτοκτονήσανε. Έχουμε... Με, με τις διαπραγματεύσεις που έκανε αυτό, δηλαδή στι στεναχωρίε έπεσε. Λε τώρα που έχουν αυτοκτονήσει καμιά 6.000 άνθρωποι, αυτό εννοεί. Ναι, ναι. Αυτού του 6.000 το αμεληταίου. Αν αμέλη... ναι, δεν Μητέας είναι, κατά δεν είναι ένα αμεληταίο ποσό μπροστά στα. Μπροστά στο σπυρί που έκανε ο Γιώργο. <laughs> Συζητά. Τι 6.000 δεν είναι, ψοφή μια να πούμε. Τι είσαι, σύ... έλα σε παρακαλώ τώρα ο Γιώργο. παρακαλά, εντάξει. είναι εθνικό κεφάλαιο, ο Γιώργο. Ε, ναι, εντάξει. Εθνικό αφού... κεφάλαιο, μεγάλο. Γενικό κεφάλαιο, δεν καταλαβαίνει μου γιατί... λέγεται γιατί το επιτίθεστε. Ναι, γιατί γιατί του... σε, στη σελίδα του στο facebook αφήσανε και τον κράζανε, από κάτω τον κάνανε τα ζήματα. Αυτός, δεν είναι να για επιφυτηθείς. Αυτός, άμα δεν ήθελε να πάει φυλακή, θα του έδινα το ποδήλατο να με βγάλει με την αλυσίδα. Και θα τον έσταλα σε μια κατηφόρα. Θα σκοτούνε ο μόνος του. Κατάλαβες. Ναι, Ούτε θα τον εκτελέσεις δεν αξίζει. <χαι> Πάμε παρακάτω. Ε, ανεξάρτητη, ανανεωτική αριστερά. Ανανεωτική δεξιά, ανανεωτικό πασό, ανανεωτική νέα δημοκρατία. Όχι στον πόλεμο, κόμμα επιχείρηση, χαρίζω η κόπετα, χαρίζω χρέη σε όσες ζωές, Παναγροτικό Εργατικό Κίνημα Ελλάδας, και Μου, Τζαλαϊλ, Τζαλαζίδης. Ναι, τι έχεις να πεις γι' αυτό. Αυτή η περίπτωση κατεβαίνει... Συγκάμη, αυτό είναι ένα κόμμα. Ναι, αυτό είναι ένα κόμμα το οποίο κατεβαίνει στι εκλογές εδώ και... Νομίζω ότι 2 με 3 εκλογικέ διαδικασίε. Όχι, τώρα έχουν κάνει συνασπισμό γιατί εδώ πέρα κατέβαινε το χαρίζω οικόπεδα, χαρίζω κρέιζο κρέιζο. Όχι, ήταν, ό, όλο αυτό ήταν. Όλο αυτό ήταν εξ αρχή. Mm. Τι είπε τώρα να πω, Αυτό είναι καλό, ε! Και ανεξάρτητη η ανανεωτική αριστερά, και ανανεωτική δεξιά, ανεξάρτητη. Και ανεξάρτητο το ανανεωτικό παζό, και ανεξάρτη η ανανεωτική Νέα Δημοκρατία. Όχι στον πόλεμο. Και κόμμα επιχείρηση χαρίζω κόπεδα, χαρίζω κρέιζο. Λοιπόν, αυτή, αυτό τώρα αυ... κάνει. Μην κάνει, να, να, μην ρωτήσω μην κάνει. Κάτι, να ρωτήσω κάτι. Αυτοί οι άνθρωποι, για παράδειγμα το κίνημα Ελλάδα και αυτή η ανεξάρτητη ανανεωτική αριστερά κτλ., δίνουν πραγματικά λεφτά για να φτιάξουν αυτά τα κόμματα τα οποία σίγουρα θα είναι πάτο για πάντα πρώτον. Κοίταξε, 50 χιλιάρια χρειάζονται. Δεν είναι 50 χιλιάρια. Αυτό εδώ πέρα νομίζω έχει ένα μαγαζί mm. που πηγαίνει κόσμο εκεί πέρα που το έχουν κτλ., και, και κάνει. Ξέζεις, λίγο το κομμουνιστήριο θα έλεγα, δεν το πούμε δυνατά. Μα πιάσουν, μα πιάνει μέσα. Λοιπόν, λίγο υποσχέσει στον κόσμο και τα λοιπά, και του παίρνει στον κακομμύρινα που, που πάρει το σπίτι, του παίρνει και αυτό να το πάει στα δικαστήρια να το σώσει, να το να το σώσει το οικόπεδο, να το σώσει το σπίτι και τέτοιο. Οπότε έχει φράγκα, μην Κέρδωσε Ενήπως... ένα πενταράκι, Γιατί και όχι μόνο, άμα βγει και όλο αυτό, φαντάζεσαι να βγει και να πάρει ξέρω εγώ, ένα ποσοστό, θα πάρει και η χορήγηση. Χα! Ναι. Λοιπόν, κάτι ε, με τι, τι θέλω <σχει> να σου πω. Τι θέλει να με πει, Για πε. Αυτοί το 50 που δίνουν, έτσι, για να καταχάσει που το βρίσκουν. Γιατί είναι τόσο ηλίθιοι. Σύμπα που το βρίσκουν. Πού το βρίσκουνε. Α, εντάξει, και το κίνημα Ελλάδα δίκανε το κουκουλιφίε. Όχι, το κίνημα Ελλάδα να πούμε, άλλο είχε επιχείρηση ο άνθρωπο να πούμε. Πανικόλα ή για αυτή την επιχείρηση εδώ πέρα που κουκούλωσε τα βιολογικά, είχε ανοίξει κατάσταση στην Αθήνα. Νομίζω έπεσε έξω και τα λοιπά, τον τραγουδάγανε, γκρόσταχε, κάτι τέτοια. Αλλά μπλέκι να πούμε με διάφορα. Ο άνθρωπο, εντάξει, και μεγάλο άνθρωπο να πούμε όλη τη ζωή δουλεύει. Δεν μάζεψε πενήντα χιλιάρικα. Mm. Δεν δανείστηκε από πεντε φίλου να πούμε πενήντα χιλιάρικα. <laughs> εντάξει. Πάμε λοιπόν, παρακάτω yeah. τώρα, μην με κόβει να πούμε. Έχουμε yeah. φτάσει στο 10 και έχουμε ακόμα ημέρα. Κι αν. Κίνημα Εθνική Αντίσταση Υπ Σαβούρα. <laughs> δεν <τον> ξέρω, <laughs> αυτό, <είναι> το ξέρει αυτό, δεν το ξέρει εσύ. Λοιπόν, θα του βγουγκάρω εδώ πέρα τον Υπ Σαβούρα για να δούμε <laughs> πώ <laughs> <πώς, laughs> είναι. Επειδή μου έχει πρόσωπο αυτό, για να το δω πώ είναι. Οι <laughs> κόλπε. Ah, Αααααα! Αυτό, αυτό, αυτό το τύπο σίγουρα πρέπει να, να έχει ένα. Να έχει, στο, στο σύνταγμα πρέπει να έχει τα κεντρικά του. Α πούμε ένα γραφείο τύπου. Εδώ πέρα που βλέπω τρει φωτογραφίε. μία είναι αυτή εδώ πέρα που βλέπει ο τύπο με το μουσάκι του καλλιεργημένο του έτσι του αλλιώ. Mm. Αλλά μη φαίνεται ότι αυτή είναι η πολύ παλιά φωτογραφία. Η ε, ε, είναι. Ε, έτσι δεν συμβαίνει και δεν μπορώ να το βρω άλλο. Λοιπόν, παιδιά, να το βγουγκλάρετε. Ιπ, Υπ... Ιπποκράτη, ξέρω κάπω έτσι. Ε, Σαβούρα. Ωραίο, επόμενο, Έτσι, ε, Νέι, <συγλίδι> <Υπωκράτης>, ναι, Ιπποκράτη. <συγλίδι> λοιπόν. Ε, Ομογένεια, κόμμα. Κάτσε, θα το δω, θα το δω. Λοιπόν, να μπείτε να το δείτε. Είναι μια χαμογελαστή φυσιογνωμία και αυτό χαμογελάει. Λοιπόν. δεν Μάλιστα, πράβου, που είναι μέσα στο λεφτό δίμητρο ε, και αυτό και με τελιά πισότητα, προσπαθώτε να με πίσω για πλέον σα που ξουλά θα μα κοιτάσει και με αυτό δεν μου είσαι δρόμου. Οι ομογενιακού ανοιχτή γραμμή ελληνισμού. Μάλιστα. Λοιπόν, ε, αυτός λοιπόν είναι η πούγραφία του να πείτε να το δείτε κίνημα εθνικής αντίστασης. Λοιπόν, Εκτρουσκιστέ ε, ε, σε εργατικό επαναστατικό κόμμα, σαμπιτάει μάτσα. Σαμπητάει μάτσα. Δεν σχολιάζουν, Τροτσπιστέ, έτσι. Ήταν που Τρότσχη, τα είδω γέροντας, με και γέροντας; Και φίλε, ναι. αγιοποιήθηκε ο τέτοιο. Ο Παστίτσιο. Ο Παστίτσιο. Ο, ο, ο, ο Παστίτσιο καταδικάστηκε. Λοιπόν, ο, ναι. ο Παΐσιος, Αλλά λοιπόν, εμείς δεν σου είδα. Τι νόημα τώρα που μπορείς να πάρει την ευλογία να πούμε και τα εγώ πάλι δεν κατάλαβα κάτι, το, ότι, ναι, με, έρχεται ένας ε, φίλος και μου λέει, τι χρειάζεται μου λέει, για να γίνεις Άγιος, του λέω, μια αίτηση του λέω ε9. Ναι. Μια αίτηση του ε9, τιμή. Ναι, ναι, ε, ναι πρόσπισε την ταυτότητα. Ότι έχεις πληρώσει η έφηα mm. να πούμε και τα λοιπά. Ναι, και εντάξει, ναι, πρόσπισε ναι. και μια υπογραφία από ένα κέμπ. Ναι, mm. και, και, και, και το, και να το λογαριασμό της ΔΕΗς. Ναι. <laughs> και το απαντάει. Ναι, και γίνεσαι Άγιος εντάξει. Μάλιστα, Πάμε μετά. Λάσο. Λαϊκό οθόνο συναγερμό χάμω καρά. Καρατζαφέ. Καρατζαφίρε. Πατεβαίνει ο γιορτάξει έτσι, έχει θράσος να πούμε Ναι, καλό αυτό το τον πιάσουν να έχει φάει κάτι από τα εξοπλιστικά, κάτι. υποτίθεται. Αυτό με δύο φόρθου και βγήκε για ένα υποψήφιο στον άκουγα ένα πρωί άκουγα το κόκκινο και είχαν καλούσαν εκεί πέρα διάφορου υποψηφίου και είχαν καλέσει και του λάο. Και του έκανε ο άλλο την ερώτηση και του λέει: Συγγνώμη, αλλά επειδή με ρωτάνε οι ακροατέ, να σα ρωτήσω κι εγώ mm. τι γίνεται. Λέει με τι δύο offshore, δεν επιτρέπεται τώρα ο αρχηγό να έχει και αυτά. Κατάλαβα, λέει ο άλλο: και εγώ έχω μία offshore, δεν είναι παράνομο. Πολλοί υποψήφιοι θα έχουν και από μία offshore τουλάχιστον. Καλή σαν, είχες, ναι, είναι που στηρίζουν την ελληνική ναι, οικονομία. Ναι. Λοιπόν, και πάμε και παρακάτω. Τι έχουμε εδώ πέρα. Το Βασίλειο Λεβέντι. Ένωση Κεντρών Βασίλειο ναι. Του Βασίλειου του Γουστάλου να πούμε. Το Γουστάρο που λέει να πάθουν καρκίνο οι μετσουτάκιδε να ψοβήσουνε! Ε? Ναι, η αλήθεια είναι όμω ότι. Αλήθεια. Εντάξει, με την έννοια ότι. Δεν, δεν έχω ακούσει πολύ καλά τι θέσει του, να σου πω. Ε, δεν ξέρω τι θέσει του. Η θέση του είναι μπροστά στο γραφείο εκεί πέρα, μπροστά στην κάμερα. Ναι. Μπροστά στο γραφείο, να έχει δίπλα ένα καφέ και μια πίτσα. Αυτή είναι η θέση του. Αυτέ είναι οι θέσει του. Ναι. Μία θέση έχει αυτή. Ναι, του γραφείου. Αλλά, ε, πώ το λέγαμε, Κυρία μου, κυρία μου, έτσι δεν έβγαινε. Κυρία μου, να ψοφίσει το μισούτακι, έκο, όλο. Ναι, να πω στην καβική μου. Λοιπόν, κοίταξε να δει αυτό ο άνθρωπο να πούμε ναι. είναι, όπω και οι άλλοι, μια ψευδιακή περίπτωση. Όπω και οι υπόλοιποι που αναφέραμε μέχρι τώρα, με τη διαφορά ότι αυτό φαίνεται. Δηλαδή, ναι. είναι πασιφανέ να πούμε ότι κάτι έχει ένα πρόβλημα. Παρ' αυτά, έχει μια. Περίεργη επαφή με την πραγματικότητα. Ναι. Μια περίεργη επαφή με την πραγματικότητα. Δηλαδή έχει μια λογική, η οποία είναι λογική. Με στην παράνοια του να πούμε και στο, στη γραφικότητά του κτλ. Είναι ειλικρινή. Δηλαδή αυτά που λέει, ξέρω εγώ, είναι αλήθεια. Ε, ναι, γι' Λέει ότι αυτοί καταστρέφουν τη χώρα, ότι είναι ξεπουλημένοι, ότι είναι τέτοιοι κτλ. Έχει δίκιο. <laughs> Αυτή είναι η πλάκα. <laughs> Αλλά του να ότι αυτό θα βγει να πούμε. Να κυβερνήσει. Δηλαδή, ξέρεις, μη φαίνεται λίγο περίεργο. Βγάζει ε, ε, ε, δηλαδή, μία αρρωστή... Βγάζει ένα δικτατορικό τέτοιο ότι βγάζει, έτσι, ότι θα βγει και θα θεωρεί ότι μια μανία κατά δίωξη την έχει, να πούμε. Όχι ότι... Καταλαβαίνεις. Θα βγει και δηλαδή θα νομίζω ότι τον επιβουλεύω από τις του και τους καθαίρεσαι όλου και εκεί μόνο μόνος του μετά. Το έχει αυτό. Ναι, βγήκε ο σα. Ο οποίο τον σατήριζε πολύ και είπε ότι συγγνώμη λέει που σε σατήριζε ας πούμε mm. διότι για αυτά τα οποία λες, τα λες εδώ και χρόνια ας πούμε και έχει δίκιο και έχει δίκιο σε αυτά που λες μα έχει δίκιο ο άνθρωπος, αυτός λέει ότι ναι. έχει δίκιο mm. δεν λέει, δηλαδή δεν λέει ψέματα, mm. δεν λέει μάνα ο άνθρωπος αλλά ξέρεις ο, βολεμένος ο κόσμο να πούμε στη βολή του και τα λοιπά τον ακούει αυτόν τότε που ζούσε την ευημερία και τα τέτα και λέει μα τι λέει τώρα Αφού κονομάμε να πούμε, αφού εντάξει, η Ελλάδα προχωράει. Άρας, δεν βλέπει προς τα που προχωράει, αλλά προχώραγε. Mm -hmm. Τέλο πάντων, συνεχίζω λοιπόν. Ηρκή Ήρκυσ... ελληνικό λευκό κίνημα σημερινή ιδεολογία. Τι είπες τώρα, Θανιλίδη. Λοιπόν, αυτό. Λοιπόν, πού, πού, θα, θα, θα βρω του, τη, την εικόνα του. Θέλω να βλέπω τους ανθρώπους. Μ' αρέσει να τους βλέπω. Mm. Άλλος αυτός με μουσάκι. Όπως <laughs> και ο άλλος και αυτός. <laughs> και αυτός με μουσάκι. Λέχουν τώρα εδώ. Τάς, συμπαθητική φαρσούλα είναι αυτός ρε. Ε, συμπαθητική φασούλα με το μουσάκι. Με το τέτοιο εδώ πέρα. Τι ε, είναι τούτος να πούμε. Μάλιστα. Λοιπόν, μάλιστα αυτό. τον είπαμε, κάτσε να δούμε το όνομά του. Δανιηλίδης. Η ελληνικό είναι κίνημα σημερινή ιδεολογία. Αν δεν είναι χθεσινή, είναι φρέσκια. Σημερινή ιδεολογία. α είναι Είναι ιδεολόγο για τη σημερινή ιδεολογία. Για τη σημερινή ιδεολογία. Όχι για το ή είναι. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Ένωση Δημοκρατική Εθνική Ένωση Δημοκρατική Εθνική Τη Πάω παρακάτω. Δεν το ξέρω αυτό. Λοιπόν, Ρωμά. Ριζοσπαστικό. Ριζοσπαστικό ορθόδοξο μέτωπο αλληλεγγύη. Άγγελο Διακόπουλο. Μουμ. Διακόπουλο. Εδώ κάτι σε χριστιανοαριστερά μου βγάζει. Θα αυτό γιατί θέλω να δω εδώ. Για να δούμε. Εικόνες. Όπ. Να το σέχασε τουλάχιστον. Μαγό το πα. Χρειάζε ναι. Τι σχέση έχει αυτός. Δεν ξέρω τι σχέση έχει. Α, για να πατάς το όνομά του και να σου βγει στον τουλάτο από κάτω έναν παπά. Δηλαδή, συγγνώμη. Δεν σου πάω. Δεν είμαι, δεν είμαι, μπορώ. Περίμενε. είμαι. ποιος είναι αυτός, ρε παιδιά. Ποιος είναι, ρε παιδιά. Πρέπει να τον βρούμε αυτόν. Δεν, μπορώ. Έκδοσης λέει, υπεύθυνος έκδοσης, άγγελο διακόπουλος. Άγγελο διακόπουλος, διακόπουλος άγγελος. Ποιο είναι αυτό που είπε. Αγγίλο Βιακόπουλο, το γράψω έτσι. Ξέρω εγώ. Νύπο και. Βιακόπουλο, Άγγριουσα Χική. Θέλουμε φωτογραφία. Θέλουμε φωτογραφία. Όμορφη. Όμορφη. Oh. Oh. Oh. καλή αγαπητή. Αυτό δεν έχει eh. νουση. Αυτό δεν έχει μούσε και δεν έχει και μαλλιά. Ναι, ναι. Μεγάλο τη Ινδία έχει κάνει πολύ μεγάλο. Η Ελληνική Συνάνθρωπο ήταν το Ινδικό Κίνητο. Μέχρι και σήμερα πρωταθλητή αγώνων ταχύτητα αγώνων ράλι, που επί 20 ετία, είναι πτυχιούπο μηχανικό και επιχειρηματία. Από 25 ετία πλέον δίδει αγωνιστικό παρόν σε κάθε διοίκηση γύρω από τα κοινά. Κίνητρο για τη συμμετοχή στην τοπική αυτοδιοίκηση. Πάνω αυτό. <εφίες> <εφίες> ee, κοινοτικό σύμβουλο ανδούσα, ε, um, λοιπόν. κοντο... το Ελικρατικό Δήμο έχει προσφέρει τι περισσοί του Προέδρου κλπ. Δημοτικό σύμβουλο αξίωμα του Προέδρου, Δήμου Σπαλίτη κτλ. Μάλιστα. Έν εδώ λοιπόν, Ήταν άνθρωπο. Ήτανε... Ε, ε, ε, ε, και λέει, να μην κατέβω στις εκλογέ. Σωστό. Ραλίστας ε, λοιπόν. Εντάξει, ήδε πηγαίγάμε να δικήσουμε κατευθείαν δημίσ με Ρωμά, Κάνει, δύο και δύο δύο. έχει και τυριοσφαστική μέσα περίμενε σου λέει τώρα, και ορθόδοξο ξέρεις τι πιάνει, πιάνει πολύ λοιπόν σου λέει, τώρα ναι. λίγο, πάμε ναι. παρακάτω λίγο. Λοιπόν, ποτάμι το ποτάμι. ποτάμι σαν να λέμε τώρα σαν να λέμε ε, λίγο χρυσή αυγή λίγο νέα δημοκρατία λίγο πάσο λίγο κίνημα σοσιαλιστών ε? Αυτό πως λέγεται το, το, το, το Παπανδρέου Κίνημα ε, Λίγο δε... κίνημα της δρέγκας mm. Λίγο δεν να πούμε Λίγο δεν μας νοιάζει, λίγο θα δούμε τι θα κάνουμε Λίγο ράμφος Ράμφος, έτσι Λίγο απ' όλα και τίποτα Ναι Δηλαδή και πολύ Πάρα πάρα πολύ Θέλεις πόμπολας Θέλεις να προοδέψει η Ελλάδα Πόμπολας, άκτος Θέλεις να Απογειωθεί η χώρα να αναπτυχθεί, Μπόμπουλας Θε να ψηφίσεις Μπόμπουλα δεν γίνεται γιατί δεν κατεβαίνει υποψήφιο. Μπορεί όμω να ψηφίσει το, το ποτάμι του Θεοδωράκη. Ε, ε, ε, συγγνώμη. Του, ναι, του Θεοδωράκη. Λέμε τώρα, το λέμε, Θοδωράκης Μπόμπουλας μπόπουλα. Ναι. Λοιπόν, αυτό, τι καλό παιδί είναι, φίλε. Πολύ καλό παιδί. Αυτό το παιδί, δεν ξέρω, θέλει να ξεφύγει κάποια φορά μέσα στο Χάρλεμ, να πάει να ταξίσει τη Νέα Υόρκη. Να μπερδευτεί, να μπερδεύσει εκεί πέρα τα πούλματα να πούμε και αυτά. Και, και να, να χαθεί. Και να χαθεί στο Χάρλεμ. Mm -hmm. Και να τον περιλάβουν οι μαύροι εκεί πέρα, τα γόρια, οι φίλοι μου να πούμε. Τα παλικάρια και ξέρω, κάτι συμμορίε, κάτι τέτοια να πούμε. Για mm μεν, -hmm. mm -hmm. και να πει δεν είμαι μεν παιδιά, και έχω τον πόμπολα από πίσω μου και με προστατεύει, ένα κούμπολα που με το και να το βάλουμε κάτω το παλικάρι και να το κάνουμε καινούργιο να πούμε. Λοιπόν. Mm -hmm. <laughs> εύχομαι τα καλύτερα, Σταύρο μου, όταν θα πα το... στη Νέα Υόρκη, τα καλύτερα. Έτσι. Και μην πα εκεί αριστερά που πάει δεξιά θα πα. Λοιπόν. Ε. <laughs> 18ο κόμμα, φτάσαμε ισίω. Ελλάδα. Λα, Ελληνική, λαϊκή, δημοκρατική, απελευθέρωση. Κωνσταντίνος Παπανικόλα. Ρε, λε αυτό να είναι. Αυτό είναι αυτό που είπαμε πριν. Και ο Άλλος Παπανικόλα ποιος είναι, δύο α, είναι αυτό. Όχι, είναι το ίδιο κόμμα, το Ελλάδα. Αυτό με αυτό που βλέπαμε πριν. Ναι. Α, αυτό είναι που λέγαμε πριν. Α, α, α, που λέγαμε γέλα και τέτοια να πούμε. Ναι, το χαμόγελο σου ναι. μια κουβέλα, η Ελλάδα είναι τρέλα. <laughs> ε, το λοιπόν, γιατί το χαμόγελο είναι οικολογικό, Πράγματι, <laughs> το χαμόγελο είναι οικολογικό. <laughs> λοιπόν, οι yeah. επίση τα συμμετέχουν οι εξή τέσσερι συνασπισμοί κομμάτων. Πάμε λοιπόν τώρα. Εδώ είμαστε. Ε, το πρώτο, ο πρώτο συνασπισμό είναι αντικαπιταλιστική αριστερή συνεργασία για την ανατροπή, ανταρσία δηλαδή, μέτωπο τη αντικαπιταλιστική επαναστατική κομμουνιστική αριστερά. Και τη ριζοσπαστική οικολογία και με τοπική αριστερή συμπόρευση, μα κεντρική συντονιστική επιτροπή και τρεμελή Δικούσα επιτροπή, Αυτά εδώ πέρα τα παιδιά να πούμε είναι αμεσοδημοκράτε. Να υποθέσω. I don't uh, know. You don't know. Yeah. Λοιπόν, θεωρώ ότι είναι αμεσοδημοκράτε. Τη στιγμή που είναι επιτροπέ και τα λοιπά και δεν έχουν αρχηγού των κομμάτων και δεν συμμαζεύονται και τέτοια, θεωρώ ότι είναι τέτοιοι. Αν βέβαια. Θέλουν να φέρουν τη δικτατορία του του, αυτό είναι άλλο πράγμα. Δεν το γνωρίζουν. Καλό είναι να συνεργαστούν με τον Κουκουέ. Λοιπόν, δυσκολιαζω παω Πάω παρακάτω. Κομμουνιστικό κόμμα Ελλάδα, μαρξιστικό-lenιστικό. Μουλου Κουκουέ, εκλογική συνεργασία. Είναι δίκτυ, αυτό είναι το Μουλου Κουκουέ. Γιατί να Αυτό είναι το Μουλου Κουκουέ. Το Μουλου Κουκουέ, μουλού. Δεν είχαν ενωθεί αυτοί οι δύο. Έχουν ενωθεί εδώ πέρα. Αυτό λένε. Κομμουνιστικό κόμμα Ελλάδος, μαρξιστικό λενινιστικό. είναι του το κουκουέ μουλου ναι. και το άλλο το μουλλο κουκουέ. Εκλογική συνεργασία με τετραμείδι στην Υινούσα επιτροπή. Η οποία διαφορά του οι... την ξέρω. Οι... οι μεν είναι μαξιστέ λενηστέ, οι άλλοι είναι είναι μαξιστέ. Οι... Τι δεν καταλαβαίνει. Έχουν διαφορέ. Είδε. Αποσβολώθηκες να πάμε σε <ΣΣΣΣΣΣΣΣ> <σέλη. ΣΣΣ> Λοιπόν. Λοιπόν Πρόσεξα εδώ πέρα Από κάτω πάμε <ΣΣΣ> Πράσινη <ΣΣ> δημοκρατική και δημοκρατική Έχει στερά <ΣΣ> νίκους, νίκους νομίζω του λένε που Όταν γελάει είναι χρυσό το γέλιο του <ΣΣ2> <ΣΣΣ> Είναι και αυτό οικολογικό Φώτης κουβέλης Λοιπόν Φώτης κουβέλης Θες να σχολιάσω εδώ πέρα εγώ αναρωτιέμαι αυτό ο Κουνέλη, τι, τι λέει. Ο Κουνέλη. Ε, ναι. Είναι μέσα στη Βουλή, τι λέει. Ποια είναι η γνώμη του. Προσπαθεί πάντοτε, προσπαθεί πάντοτε για το καλό τη Ελλάδα. Α, είναι αυτό που θα φέρει, την, ναι, θα φέρει την Ένωση. Τη Αυστερά. Αυτό που συνεργάστηκε με τη Νέα Δημοκρατία και του Πασόκ. Και αν ήταν και η Χρυσή Αυγή μέσα, θα συνεργαζόταν και με αυτή για να σώσει την Ελλάδα. Είναι καλό εφό τη. Έτσι, δεν έχει αυτό το, το καλό συνάτο. Που μα λέω συνέχεια, αλλά δεν με πιάνει πολύ. Με πιάνει λίγο, ίσα ίσα φουταρώνε. Ναι, πιάνει φούντα αλλά όχι τελείω. Και έχω συνέχεια αυτό το χαλαρό. Θα σα πειρίξω όλου να συνεργαστούμε με όποιον να με τον διάβολο. Προκειμένου να παίρνω τα φράγκα. Έτσι. Δεν είμαι καθόλου Ιβραίο. Τα κινητά μου όλα δεν τα έχω καθόλου στο Κι. Στο Κεντρικό Ισραηλινικό Συμβούλιο να μην φορολογούνται. Απλώ είναι που δεν με πιάνει το χόρτο καλά. Λοιπόν, πάμε τώρα. Ανεξάρτη τι Έλληνε. Εθνική ε, Πατριωτική Συμμαχία Αγροτικό Κτινοτροφικό Κόμμα Ελλάδας, Λευκό Πυρίκαυστο ε, λευκό, λοιπόν, λευκό, Κόμμα Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα Ελλάδο Κόμμα Ανεξάρτητη Έλληνε Εθνική Πατριωτική Συμμαχία Πώ εννοεί Εθνική Πατριωτική Συμμαχία Λοιπόν Αγροτικό Κτινοτροφικό Κόμμα Ελλάδας, κόμα Λευκό Κόμμα Πυρίκαυστο Ελλάδα Κόμμα Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα Ελλάδος, Κόμμα Ανεξάρτητη Έλληνες. Πάνω του Αυτοί όλοι εδώ πέρα κατεβαίνουν μαζί με τον πάνω του καμένο. Λοιπόν, Το λευκό κατεβαίνει μαζί με τον πάνω του καμένο. Ναι. Τον Ναι. Λοιπόν. Τον ξέρω γιατί ο Γιώργο ήταν. Πριν σηκώ για τον πάνω του καμένο. Ναι. Ναι. Θα συνεχίσω λίγο και θα σηκώ μετά, εντάξει. Ναι. Α, μένουν νυχτό. Τελικά στη διαδικασία των εκλογών τη συμμετέχουν τα εξή. Κόμμα Φιλελευθέρων Καλλιγιάννη, Εθνική Ελπίδα Παπαδόπουλου και Όριο Παπαδόπουλου. Και ε, ελπίδα. εθνική ελπίδα. Συναγωνίστηκα <συναχωρήθηκα> τώρα να συμβούν. Ναι. Καλά, δεν είναι να γεννηθεί η οικογένεια που το όνομα είναι Γιώργος Παπαδόπουλο, γιατί. Ε, γιατί σίγουρα θα, θα, θα σου κολλήσει κάτι. Νομίζω ότι αυτοί κατεβαίνουν και βάζουν για υποψήφιο το του Γιώργο Παπαδόπουλο τον νευρό. Τον το, το, το, το, το δικτάτορα. Γι' αυτό δεν δέχεται το πρωτοδικείο να του εγκρίνει σαν κόμμα, πούμε. Ο Άριο Πάγο. Τι Ναι, γιατί δηλαδή ο αρχηγός του είναι νεκρός. Ισυχεί αυτό. Ναι, ρε σύ. Αποκλείται. Δεν ε, να το Καλά, να το ψάξουμε και θα σας πω. <laughs> λοιπόν, πριν συνεχίσουμε, επιτέρουμε θρεις στον κόσμο, να βάλουμε μια κομματά από του Σιδηρόπουλου και να επανέλθουμε και να δούμε και τα μηνύματα εδώ μεταξύ όσους ακούγεται ναι, κομμάτια του ναι. Εντάξει, πάμε ρε παιδιά δηλαδή, να αγαπήσουμε λίγο πάνω, να ξεπρομίσει και λίγο το Σε πέρνα νωρί από το πρωί, είδα ένα φίλο λιωμένο. Απορακεί τα παράτα ομούπε και αρχίζω από την αροχή. Σ' ένα παγκάκι, στο μουσίω, σε μια γωνιά μου πε δεν αντέχω άλλο πια Δουλειά και σπίτι Σπίτι και δουλειά Θα ταυτίσω όλα Και θα φύγω μια βράδια Τα φετίκό με βρίζει μου βογκά Μια καλημέρα δεν μου λένε στη γειτονιά Πως η μαλλί της Μου κόπανε Γι' αυτό σου λέω Λοιπόν, που είχαμε μείνει, είχαμε μείνει λοιπόν. Διαβάζαμε εδώ πέρα, τα, τα, τα, τα κόμματα, που διαβάζαμε εδώ πέρα, τα κόμματα, εκλογέ κόμματα με φιλοφλού και αρώματα. Λοιπόν, αυτό που λε, να το ψάξουμε με την εθνική ελπίδα. Να σα την απορία. Ε, Δημοφούλιο Πολιτών, Ελληνικό Κίνημα Άμεση Δημοκρατία. Ε, κόκα. Λοιπόν, τον Κόκα τον είχαμε φιλοξενήσει εδώ πέρα. Ήταν δικηγόρο, ο οποίο ήταν στην ΕΡΤ, δικηγόρο στην ΕΡΤ, mm. δούλευε εκεί πέρα δηλαδή, πριν ε, του Μάρου τη ΕΡΤ, πριν που κάνουν μέσα τα τσακάλα και την πάρουν να πούμε. Και ε, έχει φτιάξει προφανώ ε, κόμμα. Τώρα γιατί θα το δεχτήκανε, δεν ξέρω. Ε, και ούτω συνδυασμό ανεξάρτητων υποψηφίων, αξιοπρέπεια του κλαπάκι. Τέλο, <Δελώς> για τυπικού λόγου, μια ανακοίνωση από το Πεδουδικείο δεν κρίθηκε συμμετοχή την υποψήφια του του Λάου Χρήστο Κασιβάτη, τη Χρυσή Αργή Νικολάου Κουτσούμπα και τη Ένωση Δημοκρατική Ελληνική του Βαγιανού. Μάλιστα. Εντάξει. Αδιάφορο. Κάμε <laughs> λοιπόν, <laughs> τώρα εδώ πέρα. Για του Για του Λοιπόν, θα πω κάτι άλλο πρώτα Λοιπόν, πολύ το που λέει Εάν. Οι εκλογές άλλαζαν τα πράγματα, θα ήταν παράνομες. Ναι. Θα το πούμε αυτό. Ναι. Έτσι. Λοιπόν, τι θα θέλαμε εμείς. Θα θέλαμε αυτό που σε εισαγωγικά το βάζω, άμεση δημοκρατία. Τι σημαίνει αυτό, ότι κανένα ρημάλι δεν είναι άξιο και ικανό να με εκπροσωπήσει. Που σημαίνει ότι ο καθένας εκπροσωπεί τον εαυτό του μέσα σε ένα κοινωνικό σύνολο και το κοινωνικό σύνολο αποφασίζει για το κοινωνικό σύνολο. Δηλαδή όλοι μας αποφασίζουμε για τη ζωή μας. Και βεβαίω αν πάρουμε μια απόφαση στραβή, εδώ είμαστε να ξαναμαζευτούμε και να την ισχυώσουμε. Έτσι. Στην άλλη περίπτωση ψηφίσουμε αλάκα, και αν ψηφίσουμε αλάκας, και λέει, δεν κατάλαβα πώ το λέει ο τέτοιο, του λιγουρεύεστε, <χω> μας ψηφίσατε Άμα δεν σα αρέσει, μη μα ξαναψηφίσετε. Τι λε, Δρυμαλάκα, θα με σκουδώσει με το παιδί και μετά θα σα ξαναψηφίσω και τελείωσε. Κατά, νομίζεις. Θα σε βρω και θα στραγγαλίσω στον δρόμο, δεν με τη Λοιπόν, έρχεται το άλλο και λέει, Έχω που... Αναλαμβάνω την πολιτική ευθύνη. Χαίρεστηκα. <laughs> δηλαδή, θα του πω και πιο πολιτισμένο στα χέρια μου. Συγγνώμη κιόλα δηλαδή. Αναλαμβάνω την πολιτική ευθύνη. Μισχότε στο παιδί για να λαμβάζει το την πολιτική ευθύνη. Κόξα το σπίτι μου και αναβιβάζει την πολιτική ευθύνη. Κόξα το σπίτι ε, και να ξέρω ποιο... την πολιτική ευθύνη. <Τι> <Τι> την <Τι> οικονομική ευθύνη και την ποινική ευθύνη Ποιος ποιο θα την αναλάβει, Μεγάλε. Και την επανα. Ποιο θα με το φέρει με ένα πίσω το παιδί μου. Ναι. Συγγνώμη κιόλα. Ποιο θα με φέρει πίσω του 6.000 ανθρώπου μου Ο ΑΕΟ, που ανέλαβε την πολιτική ευθύνη. Και άσε να μην πούμε πόσοι θάνοι άνθρωποι γιατί δεν είχαν φάρμακα. Γιατί δεν είχαν περίθαλψη; γιατί ήταν στο διάδρομο ενός νοσοκομείου και το Λοιπόν, τα πάρω στο κρανίου τώρα. Ναι, λοιπόν, ναι, έτσι ναι. λοιπόν, ψηφίζω το μαλάκα, μη υπόσχεται, μη υπόσχεται, βγαίνει και ακόμη και να κάνει πολλά από αυτά που υπόσχεται, αυτό που πρέπει να κάνει δεν θα το κάνει. Δηλαδή, να μην δώσει τη δυνατότητα κάθε φορά να αποφασίζω εγώ για το μέλλον μου. Όχι, συ Ξέρω εγώ, κάτσε ρε φίλε, πώς ξέρεις εσύ, εγώ και δεν ξέρω καλά καλά, δηλαδή πριν να πάρω μια απόφαση, κάδω με το μελετάω, το συζητάω με τους φίλους μου, το συζητάω με τους δικούς μου ανθρώπους και λέω, και είμαι συνέχεια σε ένα δίμημα, τι ναι. να κάνω, εσύ είσαι σίγουρος, συνέχεια, έχει μια σιγουριά, ένα περίεργο πράγμα, πόσο σίγουρο είναι αυτή που σχεδιά. Είναι σίγουρο για τις ζωές των άλλων, είναι σίγουρο για τις ζωές των άλλων, του γαμίς του κέρατο να πού Λοιπόν, τέλος πάντων, αφού τα είπα αυτά, θέλω να πω δηλαδή με αυτό ότι κανένας από όλους αυτούς δεν μη κάνει, κανένας δεν μη κάνει, θέλω να πω μόνο το εξής, σοβαρό, Οτι θα περίμενα, επειδή κάποτε και εγώ να πούμε, όταν είχα πάρει το τραχτέρ και την λιλούδο, είμαν αριστερό, να πούμε, mm. δηλαδή διαχώρισα τον εαυτό μου από τον μου, λέγοντα ότι είμαι αριστερό. Και εκείνο ήταν αδεξιό. Παραδείγματο. Mm. Και μα διαχώριζε αυτό το πράγμα. Δηλαδή είχαμε άλλη ποιότητα να πούμε. Καταλαβαίνει τώρα. Ναι. Mm. Εγώ ήμουν άλλο άνθρωπο και εκείνο ένα άλλος άνθρωπο, αλλά δεν ήταν ακριβώ άνθρωπο. Και εγώ για εκείνο δεν ήμουν ένα ακριβώ άνθρωπο, ήμουν ένα αριστερό άνθρωπο. Και εκείνο ήταν δεξιό άνθρωπο. Mm. Λοιπόν, τέλο πάντων δεν έχει σημασία. Και οπωσδήποτε δεν το συζητάμε ότι ο Μάρξ ήταν σπουδαίο, έγραψε σπουδαία πράγματα. Δεν το συζητάμε αυτό και τον έχω ξεσχίσει και τον έχω διαβάσει και τον έχω κάνει και τον έχω δείξει κτλ. αλλά και τον έγκριξε και όλους αυτούς να πούμε και τη συμμαζεύεται και όλους τους αναρχικού και τους μεγάλους ιδεολόγους να πούμε και όλα αυτά. Παρόλα, αυτά. παρόλα αυτά... σήμερα ξέρω ότι τέλος πάντων έτσι νομίζω ότι το σύστημα προσπαθεί ακριβώς να κάνει αυτό το πράγμα, δηλαδή να διαχωρίσει στους ανθρώπους μα σε δεξιού, σε αριστερούς, σε κεντρώπους σε έτσι, σε αλλιώ, σε πήξε, σε δίκη σε κοινωνίους, σε μουσουλμάνους. Λοιπόν, εγώ μονίαιμος τώρα έχω πέσει σε αυτή τη λούμπα. Δεν ξεχωρίζω τους ανθρώπου, Δηλαδή, λέω, υπάρχουν οι εξουσιαστές, οι, οι ελίτα α πούμε, που λένε, έτσι, και οι εξουσιαζόμενοι. Εγώ θεωρώ ότι είμαι εξουσιαζόμενος, τέλος πάντων, όταν λέω εξουσιαζόμενο, Γι' αυτό είμαι εξουσιαστώ, δηλαδή για μένα, εγώ προσπαθώ να μπορώ να είμαι ελεύθερο. Ναι. Έτσι. Και όπου δεν είμαι ελεύθερο, προσπαθώ να ελεύθερω αυτό. Αλλά όχι για να γίνω ο εξουσία ή για να πάρω τη θέση αυτό με εκεί πέρα. Απλώ δεν θέλω να υπάρχει αυτή η θέση εκεί. Δηλαδή θέλω να υπάρχει εξουσιαστή πώ το λένε επενδύνη. Το γουστάρω. Έτσι. <χαι> θέλω να καθίσουμε εδώ στη γη τουνιά, στο καφενείο, και να αποφασίσουμε ότι το χωριό μα το κάνουμε έτσι να πούμε. Και ότι θα αργώνουμε αυτό και θα καλλιεργούμε εκείνο. Και θα κάνουμε αυτό και θα κάνουμε το άλλο και ο ένα θα δίνει στον άλλο και θα ανταλλάσσουμε προϊόντα να πούμε και τέτοια και δεν γουστάρουμε να έχουμε τράπεζα στο χωριό, την να τη βάλουμε να την κάψουμε και τέτοια να πούμε. Έτσι. <συσχύ> λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, επειδή όταν τα λέω αυτά με κυνηγάνε να πούμε, συλλέω τώρα. Έχει μαζευτεί ακόμα. Θα περίμενα λοιπόν από την αριστερά, σαν πρώην αριστερό, ω πρώην αριστερό, θα περίμενα από την αριστερά να βγει και να πει Δηλαδή του ρίξα τώρα, το να διεκδικεί στην εξουσία. Έτσι, το πρώτο πράγμα, στάση πληρωμών. Ναι, παρόλο αυτό δεν είπε... Περίμενε. Για να μην τρομάξει ο κόσμος, που ο κόσμος τον τρομάζει η, τα καθήκια, να πούμε τα κανάλια κτλ, του ο κόσμο επάνω του, όπω κάθε φορά δηλαδή, να βγει και ναι. να πει, κάνουμε στάση πληρωμών. Όχι γιατί δεν αναγνωρίζουμε το χρέος. Ούτε το αναγνωρίζουμε, ούτε δεν το αναγνωρίζουμε. Κάνουμε στάση πληρωμών, και αυτομάτω ξεκινάμε λογιστικό έλεγχο. Που σημαίνει αυτό να δω τι χρωστάω και σε ποιον χρωστάω. Δεν είναι σωστό αυτό, Ναι. Α, ε? μα έρχεται να με το πει. Στείλτε μήνυμα. Πείτε, παρ' εδώ σε μαλακίε. Έρχεται ο άλλο και λέει μια χρωστά τόσα. Γιατί εγώ δεν ήμασταν σε αυτό το μαγαζί, το είχε κάποιο άλλο. Και έρχομαι εγώ το παίρνω το μαγαζί τώρα, ωραία. Πριν ανοίξω ακόμη το ταμείο μου, το οποίο δεν έχει τίποτα μέσα. Έρχε το άλλο και λέει με χρωστά χρου, να πούμε περίπου τα 700 δις ασχέτως που λένε ξέρω εγώ τι γύρω στα 400 γύρω στα 700 χρουστάμε τέλος πάντων 400-400 έρχεται άντως λέει με χρουστάς τα 400 δις και του λέω εντάξει ρε, μεγάλε δείξε μου τα αποδεικτικά κάτσε να δούμε στο σιρτάρι να δω τα τιμολόγια να δω τις αποδείξεις δεν είναι λογικό αυτό που λέω και μαλακίες να μην πει. όχι όχι εδώ συμφωνεί ο Σ... Rothschild στάση πληρωμών <χι>, ναι. Όχι, ναι, πάυση πληρωμών. Όχι για κανέναν άλλο λόγο. Να δω τι σε χρωστάω, να στα πληρώσω. Mm. Λογιστικό έλεγχο. Ειδικά δικαστήρια. Διότι, κοίταξε, ο κόσμο το έχει του πάνω και μη σκρέφω καμάρι. Δεν χρειάζεται καν να μπω στα αρχεία του κράτου και να ψάξω. Ξέρουμε πολύ καλά ότι ο Γεωργίου τη Ελστάτ τα Και έβαλε την Ελλάδα να έχει τόσο πολύ χρέο. Ούτω ώστε να μπει στο, στο δολού του κτλ. Ναι, Εντάξει. Ναι. Ή, ήταν φτιαχτό αυτό. Το ξέρουμε πλέον. Και μάλιστα αυτή η καταπληκτική, δημοκρατική, γαμμένη βουλή <χι> του έδωσε και αμνηστία. Λέει δεν του κατηγορούμε τον άνθρωπο γιατί είναι κάτι τι μα να πούμε και τα έχει πράξει όλα σωστά. Και όλου του άλλου που βγαίνανε και λέγανε παιδιά που δουλεύαν στη νύχτα του πετάξαν στον δρόμο του ανθρώπου. Λοιπόν. Αυτό το γνωρίσουμε. Επίση γνωρίσουμε. Ότι ανίσπρακτά, τότε, ανίσπρακτά, το ελληνικό δημόσιο είχε τόσα όσα πήγε και δανείστηκε. Δηλαδή πήγε το ελληνικό δημόσιο, μπήκε στο Δωνοτού, μπήκαμε στον Τορβά και δανειστήκαμε ένα σκασμό λεφτά, τα οποία αυτά τα χρήματα ήταν ανίσπρακτά χρέη προς το δημόσιο. Δηλαδή, δασμοί. Να πω παράδειγμα ένα παράδειγμα, του μελισανίδη. Το μελισανίδη, αυτό που του δώσανε, την τράπεζα, την πυριό, την του και δώσαν, του δώσανε. Του δώσαν τράπεζα. Χρωστούσε από δασμού, δύο δι, ξέρουμε πόσο χρωστούσε. Και εννέα χρόνια τραβιόταν το δικαστήριο, και στο τέλο δεν παρουσιαζόταν το δημόσιο να διεκδικήσει τα λεφτά στο δικαστήριο, μέχρι που παραγράφτηκε. Και αυτό ο άνθρωπο του πουλάνε αυτή τη στιγμή τη δημόσια περιουσία. Την πουλάνε. και χαρίζουν. Του χαρίζουν την τράπεζα, τσάμπα. Λοιπόν, ανίσπρακτα. Ανίσπρακτα από τον κόμπολα. Ανίσπρακτα από τον αλαφούζο. Ανίσπρακτα από όλα αυτά τα καθήκια, μας, από τα κανάλια, από επιχειρήσεις, από τέτοια ανίσπρακτα χρέη και δεν είναι ότι αυτοί χρεοκόπησαν είναι αυτοί που σήμερα μας κυβερνάνε Που έχουν τα κανάλια, τις εφημερίδες, τα καράβια, τα πετρέλαια, τα πάντα. Τις μεγάλες επιχειρήσεις κατασκευαστικές που του τους δρόμους κτλ. Έφυγε από εδώ πέρα να πούμε η Λόχτη, πώς τη λένε αυτή τη γερμανική την εταιρεία που ήταν το αεροδρόμιο Mm. Τα έχω πάει τώρα και με το, έγινε, το όνομα, από το μου. <laughs> λοιπόν. Και έφυγε με 500 εκατομμύρια. 500 εκατομμύρια είναι μισό δις του ΦΠΑ. Δεν του πλήρωσε. Του καταλαβαίνεις. Λοιπόν, είχαν ανήσπρακτά το ελληνικό δημόσιο τόσο όσα πήγε και να ανήσει. Λοιπόν. Δεν πρέπει να κάνω λοιπόν έλεγχο. Δεν δηλαδή πρέπει να κάνω δικαστήριο να πω ποιο με έβαλε εκεί μέσα, με ποιο τρόπο με έβαλε. Δεν πρέπει. Πρέπει. πρέπει. Άμα λέω κάτι παράλογα να πει Αιχέσου δεν παρθούσε να πω. Θα πει και χειρότερα από το Αιχέσου. Δεν λε και την παραλογία, δεν συμφωνώ μαζί σου. Λοιπόν. Και το άλλο είναι συντακτική εθνοσυνέλευση. Το σύνταγμά μα το έχουν κάνει κουρέλια. Έχει πέντε διατάξεις που έχουν απομείνει που δεν μπορεί να τι πειράξει κανένα. Είναι ικανοί να το ξαναφτιάξουν το σύνταγμα, να τι βγάλουν για αυτέ να που. Το έχουν, το έχουν κάνει κούρελόχαρτος, σωστά. Ναι. Ωραία. Δεν πρέπει να φτιάξουμε καινούριο σύνταγμα να μα προστατεύει, μην ξαναβγεί ο Μαλάκα, να πούμε, ο Βίβλιο Πόλη και μα κυβερνάει και, κατα... και σκοτώνει του γερόντους. Και όχι μόνο, δεν σκοτώνει μόνο του Γερόντου, και τα νέα παιδιά. Να, βγαίνουν, να βγαίνει ο Βορύδη Υπουργό. Με το τσεκουράκι του κολοτσεπάκι. Γίνονται αυτά τα πράγματα. Μια συμμορία να την κάνει ο Άριο Πάγο Κόμμα και να μπαίνει μέσα στη Βουλή, μια συμμορία. Που ξέρουμε ότι είναι πράκτορε τη της ΚΥΠ, να πούμε το ΣΥΑΗΠ. Το ξέρουμε και ότι χρηματοδοτούνται και έχουμε δει τη μισθοδοσία. Με το γιο του πλεύρη στη Βουλή του καταλαβαίνει. Λοιπόν, δεν πρέπει να φτιάξουμε ένα σύνταγμα να μα προστατεύει από αυτά τα πράγματα. Ρωτάω. Ναι. Λέω μαλακίε. Όχι. Να ε, κερατό κερατώ. Εμένα δεν σημαίνει αυτό. <σχει> δεν ρωτάω. Ε, λοιπόν, αυτά λοιπόν τα πράγματα, τα πολύ απλά τέσσερα πράγματα. Mm. Περίμενα να τα ακούσω. ...από τους δεμιζοσπάστες αριστερούς. Ναι. Έτσι δεν είναι. Ναι, ναι. Κάνω λάθος από το κερατό μου. Όχι, δεν κάνεις λάθος. Και ξέρεις ποιος τα λέει αυτά. Ποιος τα λέει. Ο καμένος. <χει> ο καμένος που ήταν βουλιευτής του Καραμαλή. Ναι. Το διανοήσε. Δεν μπορώ να το πιστέψω. Τα έχει βάλει με την έρατα έχεις φυναγμάτων αυτός. Βγαίνει ο άνθρωπο και λέει να πούμε. Για το ρότσιν, το ερωφέλερ και τα λοιπά. Δηλαδή, και τι τράπεζε ο καμένος, ο οποίο είναι η δεξιούρα να πούμε και τα λοιπά, είναι ο δεξιό άνθρωπο, ο συντηρητικό, δεν ξέρω τι να πούμε, ο φραγκάτο, γιατί ο μπαμπάς του είναι επιχειρηματίας χρόνια και τα λοιπά, και αυτά και έχει τα πράγματα και τα έστα. αυτό πάει και κάνει μήνυση στην οικογένεια Παπανδρέου. Και έχει κάνει δύο δικαστήρια, έχει κερδίσει με τον Ανδρέα του Παπανδρέου, τον γιο του, το, το, συγγνώμη, τον αδελφό του Γιοργάκη, για τα CDS. Ο οποίο έπαιζε, ο αδελφό του Γεωργιάκη, εκείνη την περίοδο που γινόταν εδώ τη κουτάρα του 2009-2010, εκείνο έπαιζε στοιχήματα ει βάρο τη Ελλάδο και κέρδισε φράγκα. Και έφυγε ο καμένο και το έλεγε και δεν μιλάει κανένα άλλος, το έλεγε μόνο εκείνο το έλεγε. Και πήγε και έκανε μήνυση και κέρδισε δύο δικαστήρια, και τώρα παγια το τρίτο. Ναι. Έχει κερδίσει δικαστήριο του Νάδοντο του Γεωργιάδη. Τι τούπου, τι. Και γενικό. Και γενικώ, κινείται μονίμω και βγαίνει και κάνει Βγήκε και είπε ότι. Γιατί και είπε ότι. Κάνει. Πέφτουν τα φράγκα για να ψηφιστεί ο πρόεδρος τη Δημοκρατία. Και στις ολόκληρο πανηγύρι για να του ξεμπροστιάσει να πούμε. Το έκανε κανένα άλλο. Όχι. Βγήκε να πούμε, μήπω ο ΣΥΡΙΖΑ να κάνει μίληση. Γιατί ΣΥΡΙΖΑ... δεν το ήξερε το ΣΥΡΙΖΑ. Το... Βγήκε ο ΣΥΡΙΖΑ να κάνει κίνημα κατά του μυστηριασμών. Βγαίνουν αγωνιστέ του ΣΥΡΙΖΑ, ξέρουμε δηλαδή από φίλου κτλ. Που πηγαίνουν κάθε Τετάρτη στα Ηρενοδικεία τη χώρα και σταματάνε πληστηριασμούς. Το κάνουν αυτογούλος. Δεν είναι γραμμή του ΣΥΡΙΖΑ να σταματήσουν οι πληστηριασμοί. Ναι. Και όμως εκεί πέρα απ' έξω πηγαίνουν άνθρωποι ανένταχτοι, δεν είναι τίποτα, που δεν ανήκουν πουθενά. Πηγαίνουνε κάποιοι Σεριζαίοι αγωνιστέ που είναι στο ΣΥΡΙΖΑ εξ επειδή είναι αριστεροί πρέπει πρέπει να αντιπροσωπεύει τέλο πάντων, πηγαίνουν Επαμίτε του ΕΠΑΜ. Ε, το οποίο δεν κατεβαίνει και στις εκλογές μετά από απόφαση που πήραν όλοι οι πυρήνες του ΕΠΑΦ, δηλαδή κάνανε σαν δημοψήφισμα ας πούμε και αποφάσισαν να μην στις εκλογές, για να μην διασπαστεί περισσότερο ο κόσμος και τα λοιπά. Ε, mm. Και πηγαίνουν και οι Ανέλη, ανεξάρτητα οι Έλληνες και Κάτι πηδιά της Ανταρσίας να πούμε και κάτι τέτοιο. Λοιπόν, ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν έδωσε γραμμή στα μέλη του που έχει τόσα μέλη. Δηλαδή, όταν πηγαίνει να πάρει την Πρωθυπουργία τη χώρα, κυραλέκο, και λε ότι χτυπά ένα 27-30%, έχει κόσμο από πίσω σου. Ε, πού λες, είναι αυτού που ειναι κάτι, θα πλημμυρίσετε τα ειδενοδικεία τη χώρα. Καλά, εντάξει, και η Νέα Δημοκρατία χτυπάει όσο χτυπάγε τι προηγούμενε εκλογέ. Αλλά όταν έκανε συγκέντρωση στο Σύνταγμα, δεν έκανε μισή, μισή πλατεία. Κοίταξε όμω, όταν, όταν κάλυσε, α πούμε, όταν έγινε τότε με την ΕΡΤ ΕΕ τα λοιπά που έκανε κάτι συγκεντρώσει ο. Ο Σίριζα mm. την πλατεία συντάγματο τη γέννησε να πούμε. Ο Σίριζα mm. ναι, δεν χρειάζεται πολύ τώρα. Μην το συζητάμε. Άμα περάσει όπου υπάρχουν γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ, τώρα αυτή τη στιγμή υπάρχουν μέσα 4-5 άνθρωποι σε κάθε, ε, τέτοιο, σε κάθε κομματική οργάνωση. Mm. Ναι. Τέσσε, δεν χρειάζεται παραπάνω. 4-5 άνθρωποι κάθε εβδομάδα στο, στο Αλλά δεν είναι όταν το βλέπω, τα ακούω αυτά και τα βλέπω, τρελαίνομαι. Λέω, ναι «Ε μεγάλε, δεν το περιμένω από το δεξιό να, να, να ζητήσει αυτά τα πράγματα και να τα κάνει. Από το αριστερό τα περιμένω, δηλαδή τρελαθήκαμε, έχουμε ξεφύγει να πούμε. Ναι. Που, δηλαδή είναι σαν να βλέπω την ιστορία της Όμικρον, ωραίο να πούμε, στη Σιαχό, τσόντα, τα μπισχιανές και τέτοια. Συγγνώμη, εκεί πέρα, δεν περιμένω να δω τη Χάιντι. Κατάλαβε, περιμένω να δω να πούμε αυτή που έπαιζε την Εβανουέλα την ηθοποιώ. <laughs> Κατάλαβε και ξαφνικά βλέπω τη γκάιδι, δηλαδή, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Γιατί <laughs> κάτι τέτοιο πράγμα συμβαίνει. Σοκάριστηκε. Σοκάρομαι. <laughs> <γίνεται. Πώς> <laughs> λοιπόν, <laughs> <ας υπό, laughs> ναι. Ναι, γίνεται. Πώ γίνεται. Λοιπόν, θα σου πω. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι. Γιατί <laughs> λέω τώρα έπιασα εδώ, λέω, λέω, λέω λέω, να πούμε, Τα έχω πάρει στο κρανίο. Με, με τη δίνει δηλαδή, αλλά τι να κάνω. Πάμε να ακούσουμε το. Λελιπό πολύ. Πάμε να δούμε Πάμε ακριβώς Πάμε. Σε πια πανιέρα το χαρχούδα δήμαρχο δε βλέπει πριμέρα σπρημέρα. Λα έτη ληλίπου όλοι σήκωσε πια πανιέρα. Με το χαρχούδα δήμαρχο δε βλέπει σαν σπρημέρα. Κι ανησούνα χαρχουδικό. Κερό να με τα νιόσει. Είναι πηγικό, αν θέλεις να, αν θέλει να προκοψει. Δική, δήμαρχο το χαρχούδα και τη ζωή μας κυβερνά μια αρκούδο πέταλούδα. Ευγάλαν οι χαρχούδικοι το χαρχούδα και τη ζωή μας κυβερνά μια αρκούδο πέταλούδα. Όμως τις άλλες εκλογές η Ρόδα θα γυρίσει που πολλοί εμένα θα, εμένα θα ψηφίσει. Εδώ είμαστε πάλι. Ναι. Λοιπόν, εντάξει, τα πήγα στο κρανίο, είπα να πούμε. Υρέμησε. Υπήρχε ο στόλο μου πάλι. Ναι, ηρεμήσε. Δεν μπορώ να ηρεμήσω. Βγαίνουν τα καθήκια να πούμε οι άλλοι τώρα, κάτσε γιατί. Ααααα, ααα, <ς σίλυς> βγαίνει ο άλλο να πούμε, ο Τζάμια εκεί πέρα, ο... όπω λένε, ο, ο Σαμαρά. Και βγαίνουν και κάνουν μια προπαγάνδα, απίστευτη. Ο κόσμο έχει χεισμένο πάνω του, να πούμε. Μέχρι χτε μια φίλη λέει, παίρνουν τηλέφωνο κάτι φίλο μου στη σαλνίκη, λένε όχι. Για σιγουριά, φοβόμαστε να ψηφίσουμε του Σαμαρά να και κάτι τέτοιο. Και θα πάνε κουλόγια να ψηφίσουν του Σαμαρά, και θα βγει πάλι ο Σαμαρά και θα, θα τρέχουμε και δεν θα φτάνουν. Και λέω: Εγώ, ψηφίστε όλη η ΣΥΡΙΖΑ, να βγει ο ΣΥΡΙΖΑ. Τι λέω τώρα εγώ, Γιατί είναι η ΣΥΡΙΖΑ, δεν βγαίνει να πει πέντε πράγματα ξεκάθαρα εξ αρχή. Mm. Και να πει αυτό και αυτό και αυτό και αυτό και αυτό. Πεντακόστα να πάρει. Εάν έβγαινε ο ΣΥΡΙΖΑ και λέει, αυτά τα τέσσερα που σου είπα. Έτσι, στάση πληρωμών. Λογιστικό έλεγχο και να φέρει και παραδείγματα. Δηλαδή στα σποτάκια να δείξει όχι Έλληνε, ξένους ανθρώπου που έκαναν αυτό το πράγμα, που έκαναν λογιστικό έλεγχο. Και να πούνε, εμεί θέλουμε να πληρώσουμε. Εμεί θέλουμε να είμαστε στην Ευρώπη. Το λέμε τόσα χρόνια, δεν το λέμε τώρα. Θέλουμε να είμαστε στην Ευρώπη. Είναι φασιστική η Ευρώπη. Είναι φασιστική. Αλλά δεν πειράζει ο σύνδεσμο, δεν Λοιπόν, τέλο πάντων, θέλουμε να είμαστε στην Ευρώπη. Θέλουμε να είμαστε στο Ευρώ. Σύμφωνοι όμω. Έχω το δικαίωμα ω κράτο να δω τι συγχωνευάω. Δεν θα με πει σε τι συγχωνευάω, θα σου πω εγώ τι συγχωνευάω. Το γράφουν τα χαρτιά, θέλω να τα δω. Ναι. Δεν είναι τόσο τρελό είναι αυτό που λέω. Και να πούνε ότι παιδιά, εντάξει, να βγάλουμε ένα πρόγραμμα και να πούμε, θα κάνουμε αυτό και αυτό, και θα γίνει εκείνο και, άλλο και τα λοιπά, και μπλα μπλα μπλα, και τελείωσε. Όχι, βγαίνει και λέει, βγαίνει ο ένα, λέει το ένα, βγαίνει ο άλλο, λέει το άλλο, βγαίνει ο άλλο, λέει το άλλο. Ούτε κουστάει ο καθένα, λέει να πούμε. Και ο άλλο λέει, Πώ θα του εμπιστευτώ αυτού, δε δηλαδή, που τη μία μιλάει έτσι και την άλλη, αλλιώ. Βγήκαν, α πούμε, και να κάνουμε μια δήλωση και να πούνε παράδειγμα, λέω τώρα, έτσι, Ότι σε περίπτωση που θα γίνουμε κυβέρνηση, απευθεία, καταργούμε τον νόμο περί υπουργών. Άστα αυτά που είπα εγώ, τι μαλακίε, τα τέσσερα που σου είπα, που είναι πολύ σκληρά, ρε παιδί μου, δεν γίνονται. Με το που θα βγούμε η κυβέρνηση, θα καταργήσουμε τον νόμο περί υπουργών. Είναι όλοι υπόλογοι. Και όλοι μα οι βουλευτέ, από τον ένα από τον Τζίπρα μέχρι τον τελευταίο, όλοι μα οι βουλευτέ βγάζουμε στο ίντερνετ το πότε ενέσχεσμά μα, τι έχουμε σήμερα, και θα το ξαναβγάλουμε το πότε ενέσχεσμά μα εκεί πέρα, μόλις τελειώσει η θητεία μα. Τόσο απλό. Ναι. Πόσε ψήφου θα κέρδισε να πούμε. Θα κέρδισε, τώρα δεν ξέρω εγώ τι γεύει ακριβώς. Επιμένα, εγώ το ψήφω. και το κάνανε σημαία και λέγανε. Ναι. Ότι έχουν κάνει αυτό, έχουν κάνει εκείνη, έχουν κάνει το άλλο, έχουν κάνει το άλλο, έχουν κάνει το άλλο. Και συλλένε συ λένε και αλήθεια. Συλλένε ψέματα και εμεί λέμε ότι αυτά δεν θα τα κάνουμε και υποσχόμαστε. Είναι προεκλογική μας δέσμευση ότι θα καταργήσουμε τον νόμο περί ευθύνης υπουργών. Ένα πράγμα. Πως βγήκανε τώρα, τώρα τελευταία στιγμή βγήκανε και είπανε, θα καταργήσουμε τον έμφυα. Τώρα του λες, όταν ο κόσμος άρχισε και λέει γιατί ρε δεν λένε για τον έμφυα και βγήκανε και λέγανε ο κόσμος λέγανε λέγανε και αναγκάστηκαν να πούνε και να πούνε ότι θα καταργήσουμε τον έμφυα. Τώρα του σκεφτήκαν. Τώρα βγήκανε και τÓπανε. Ναι, αλλά... Εδώ και δύο εβδομάδες να πούμε και ξέρω ένα μήνα, δεν λένε ξεκάθαρα. Ξεκάθαρα. Είπαν ότι μέσα στο επόμενο τρίμηνο από τη στιγμή που θα βγει, αν βγει πίσω το κόμμα το ΣΥΤΣ, δεν θα αλλάξει τίποτα. Και θα χρησιμοποιήσει ακριβώ του ίδιου ε, μηχανισμού, έτσι ακριβώ το είπαν. Μηχανισμού που χρησιμοποιεί τώρα και σήμερα. Θα σα πω το γάλα τώρα γιατί τα πήγα στο κρανίο. Mm. Αυτή τη στιγμή έχουμε εκλογέ. Ναι. Ξέρει τι προβλέπει το Σύνταγμα γι' αυτό. Τι. Η υπηρεσιακή κυβέρνηση. Ναι, δεν έχουμε. Δεν έχουμε περισιακή κυβέρνηση. Έχουμε έναν υπεριακό υπουργό των εσωτερικών. Και βγαίνει ο άλλο εδώ πέρα. Ο οποίο ήταν δημοσιογράφος άνθρωπος αυτή τη στιγμή της στην Αυστραλία και θα πήγαν την Αυστραλία, κρατή εδώ να ξυπνήσει. Λοιπόν, τον έχω φίλο εδώ πέρα στο Ιντερνετ, για αυτό το γνωρίσουν. Λοιπόν, και ο οποίο λέει: Έχω πληροφορίε, αυτή τη στιγμή στο Υπουργείο Οικονομικών, α πούμε, καταστρέφω τα email. Τη Τρόικα και την αλληλογραφία με την Τρόικα. Ποιο είναι αυτό που θα του σταματήσει, πε Γιατί δεν βγήκε ο σας να βγει και να πει ότι πού πας ρε Καραμήτρο αυτό που κάνεις είναι αντισταρματικό. Το σύνταγμα προβλέπει η υπηρεσιακή κυβέρνηση, αλλιώς εκλογές δεν γίνονται. Καταστρέφουν τα, τα email που είναι με τη συνομιλίες. Εδώ βγήκε και έκανε φωτογραφίες, είπε σε κάτι φακέλους και τέτοια και λέει στο Υπουργείο Οικονομικών αυτή τη στιγμή γίνεται ο χαμός. Ποιο του εμποδίζει να καταστρέψουν όλα τα έγγραφα του Υπουργείου Οικονομικών. Τα καταστρέφουν γιατί. Θέλω να, τι, ε, ακριβώς. Γιατί εκεί πέρα είναι τα στοιχεία παραγία αναγκάζουν. Του κλείνει μέσα τους αυτού. Γιατί ό,τι έχουν κάνει παράνομο. Αυτό θα λέμε πάλι τα ίδια, θα λέμε. Ναι, αυτό που μπορώ να καταλάβω είναι η αλληλογραφία που είχαν μαζί με το. Υπάρχει απόρριτη αλληλογραφία που δεν τη βλέπω εγώ κι εσύ. Mm. Όταν πήγε η συνέλευση, να πούμε εδώ πέρα, του, η συνέλευση πολιτών. Και πήγε στον Δήμαρχο και του είπε: Δήμαρχε, τι θα κάνει να πούμε με το... αυτό που σε έστειλε ο, Φου... ο Χούφτελ, να πούμε. Το λέγω Χούφτελ, απ' τη Χούφτα, κατάλαβε. Ναι. Τι θα κάνει, Δήμαρχε, με αυτό το πράγμα. Θα απαντήσει στο Φούφτελ όλα αυτά που σε ρωτάει το ερωτηματολόγιο και θα τα απαντήσει. Και πήρε απόφαση του Δημοτικού Συμβούλιο ότι δεν θα απαντήσει ο Δήμαρχο. Μα έβγαινε ο Δήμαρχο μετά και λέει: Απορώ πω είστε τόσο ενημερωμένοι. Υπάρχει πρωτόκολλο, όλα τα δημοσιοποιεί ο κάθε Δήμο. Εκτό από κάποια πράγματα που ανήκουν σε αυτό το πρωτόκολλο, εκείνα απόλυτα δεν τα ξέρει κανένα. Το ξέρει μόνο ο Δήμαρχο. Κατάλαβε. Υπάρχουν λοιπόν έγγραφα τα οποία τα διαβάζει μόνο ο Υπουργό Οικονομικών, ο Διοικητή Τράπεζα Ελλάδο, ο Δημοτικό. Κανένα άλλο. Και αυτά όλα τα χαρτιά είναι εκεί. Αυτά θα τα κάτσουν όλα να πούμε. Εκεί πέρα που λέει Αντώνη δεν έσκυψε πολύ αυτή την εβδομάδα. Θυμάσαι τη που είχε πάθει πρόβλημα με το μάτι. Ναι. Το σκύψει μου, τσουρίστηκε, έπαθε να πούμε μια αποκόλληση του αντι... αντιμιστροειδούς να πούμε. Λοιπόν, αυτά τα χαρτιά που λέει σκύψει κι άλλο, δεν ξαφανίζουν να πούμε. Α, εάν δεν υπάρχει μια επιρρησιακή κυβέρνηση να πούμε και έχεις τους ίδιους μηχανισμούς τους δικούς ανθρώπους μέσα, κάνε ότι γουστάρεις, συγγνώμη, έχω άδικο. Καλά εγώ έχω άδικο. Έχει το σύνταγμα του. Ολοσύνταγμα, μην πιέσω να πούμε. Καλά, και πε τώρα εμεί το ΣΥΤΙΖΑ το γνωρίζει αυτό το μου λες εσύ. Εσύ, αυτού γνωρίζω, δεν το γνωρίζει αυτό να πούμε. Ωραία, το γνωρίζει. Και τι κάνει γι' αυτό. Τίποτα ανάσα. Τριλένω, με συλλέω. Λοιπόν. <laughs> Πέρα, λοιπόν, πάμε. <laughs> λοιπόν, εντάξει. Mm. Έχουμε ακόμα καιρό. Πότε είναι το άλλο Σαββατοκυριακό που είναι εκλογέ. <laughs> ναι, ναι. <laughs> μια Θα προσπαθήσουμε αυτή την εβδομάδα κάνουμε μια εκπομπή έτσι. Να ξελαβικάρουμε, να πούμε κανα πράγμα εκεί, καμιά αποκάλυψη, τι μάθαμε, τι έγινε και αυτά. Εν τω μεταξύ, πριν σας καλλιληθίσουμε, θα βάλουμε να ακούσουμε το καταπληκτικό τραγουδάκι αυτό, το οποίο το αφιερώνουμε, πως λένε, κόμματα, να αφιερώσουμε αυτό το τραγουδάκι. Πάμε να Για αριστερού και δεξιούς, για γάμη θύτε, Για μαφίτε και υπουργού, Για παοπτιδε και αριανού, Μια γάμη θύτε, Μια γάμη θύτε. Ωπα και άλα, Γιώργο και δοσκή, Σκεπίβα και πείτε. Πουκίτλα, μαντραβουνά, Νίγε μισο, Μια γάμη θύτε. Ωπα και άλα, Γιώργο και δοσκή, Σκεπίβα και πείτε. Πουκίτλα, μαντραβουνά. Ιαγαμυθείτε Τσους και αναρχικούς Και αργοδότες και απεργούς Ιαγαμυθείτε Ιαγαμυθείτε για το Ισλάμ, για χριστιανού, για και πολιτικού. Η αγαμηθείτε, η αγαμηθείτε. Ω πα και άρα και και δάσκη και και βρήμα και πέσουν, Ο <Κι> και άλλα, και και δώσεις, και και, πήτε, και πέσουν, Suriaga mi dite, o pa che alla che και che do sti che vivacket dite, tu pita va tra gutane che beso riaga mi και Λοιπόν, επιστρέψαμε, διαβάζω από την περιφρούρηση φομπών ελεύθερη ΕΡΤ του διαδίκτυου. Επιστρέψαμε, στο κανάλι 34 ψηφιακά εκπέμπηκε πάλι στην Αθήνα η ελεύθερη αυτοδιαχειριζόμενη ΕΡΤ 3, το μοναδικό ελεύθερο κανάλι στην Ελλάδα, το μοναδικό αυτοδιαχειριζόμενο δημόσιο μέσο σε όλο τον κόσμο. Συντονιστείτε, περιμένουμε αναφορές λήψεις. Αυτό έγινε στις 15 του μηνός που διαβάζω τώρα, έτσι. Λοιπόν, ε, ιστερόγραφο. Τώρα τον Άγιο, πάλι παρεμβολέ, μαύρο, ούτε να το σκέφτεστε. Σα περιμένουμε, λίγες ημέρες σα. Ιστερόγραφο 2. Σε επιφυλακή όλοι, με το που έχουμε επισκέψει, να κατακλείσουμε το βουνό για να κρατήσουμε τη φωνή της Δημοκρατίας και των Εργαζομένων ζωντανή. Διατηρήστε την ακρόαση. Η ΕΡΤ δεν κλείνει, η ΕΡΤ δεν κλείνει. Λοιπόν, το νου σα, όσοι βλέπετε ακόμη τηλεόραση, κακός, Αλλά τέλο πάντων, όσοι βλέπετε ακόμη τηλεόραση, Συντονιστείτε στο κανάλι 34, ψηφιακά εκπέμπει η αυτοδιαχειριζομενη ερ R3. Εντάξει, λοιπόν, τώρα σχετικά με τις εκλογέ. προσωπική άποψη σε αυτή, να πρέπει να Ψηφίστε ό,τι θέλετε, εννοώ δηλαδή. Ψηφίστε ανταρσία, ψηφίστε καμένο, ψηφίστε σύριζα, ψηφίστε ό,τι γουστάρετε να φύγουν αυτά τα ρεμάλια, να πάρει αυτοδυναμία ο ΣΥΡΙΖΑ, παιδί μου, δεν με νοιάζει καθόλου, να πούμε, έτσι. Ας πάρει αυτοδυναμία ο ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, να φύγουν από αυτά τα ρημάλια και μετά, όποιος αναλάβει και δεν κάνει αυτό που περιμένετε, αυτό που φαντάζεστε μάλλον, τότε να είστε εκεί, στον δρόμο, στον αγώνα κτλ. Θα ευχηθώ από τη μεριά μου καλή ελευθερία και, πεςτε μεγάλε. Κι εγώ θα ευχηθώ καλή λευτεριά. <laughs> καλή λευτεριά. Θα με πεις τώρα, αλλά πούμε, δεν θα μιλήσω, είμαι αισιόδοξο, είμαι ισοιόδοξος, παράδειγε η μου. Σήμερα ο έδωσε ρεσιτάλ, βασικά σήμερα δεν ήταν η κουμπή Αθέου, σήμερα ήταν η κουμπή Μπαρδούζας. Συγγνώμη Ισία Θεόκομε, να πούμε, αλλά δεν μπορώ δηλαδή. Όχι εντάξει, ναι, δεν είναι. Αλλά μέσα να τα βγάλουμε Θα τα βγάλουμε και λίγο εβδομάδα μαζί τα διότι, παιδιά, έτσι και γίνει καμιά μαλλαγία και πάνε οι παππούδε να βγουν. Και, και ψηφίζουν. Και πάνε με το καροτσάκι και την αραπινική πούληθρόνα και πάνε και ψηφίσουν και κάνουνε. Και βγήκαναν συνασφισμός και συνεργαστή η Νέα Δημοκρατία με την Χρυσή Αυγή, με το Πουτάμι, με, το... με την Ελιά, με, το... με την Τελεία, με το Δεν ξέρω τι. Θα βγουν και θα πούνε οι τύποι μα ψηφίσατε και θα μα τέσσερα χρόνια, όπου εμεί σε τέσσερα χρόνια δεν θα είμαστε πια εδώ. Έτσι. Βγήκε ε, ο Σαββαρά σήμερα και είπε ότι ο Σύριτσα πένε να καταστρέψει τη μεσαία τάξη. Δηλαδή, τρελαίνουμε τι λέει να πούμε το άτομο <ESC'm Ο σ halfway> ο άτομο στόμα του. Τι λέει! Λοιπόν, <συχ én> λοιπόν, Άρα, βρίσκεται βρίσκεται σε μια κατάσταση πανικού αυτό, γιατί βλέπει ότι η, η, η, η Ευρώπη αντί να τον ε, στηρίζει, τον δίνει στεγνά. Γιατί έτσι παίζουν αυτοί, <συχΡτό> να ξέρουν. <σχέ> <σχέ> λοιπόν, το δίνει στεγνά, αλλά όλα τα κανάλια είναι από εκεί πέρα. Τα κανάλια τα βλέπουν οι παππούδε γιαγιάδες και να σηκωθούν με το ζόρι να πάνε να ψηφίσουν. Θα κατεβάζουν κάτω τον το εκλογικό, πώ το λένε αυτό το, mm. το, το. Αυτό που είναι εκεί πέρα, δηλαδή η εκλογή των υπεύθυνων, τώρα δεν του λέει να εκλογεί, αλλά το, το, το, το κατεβάζουν κάτω να πάει εκεί στο αυτοκίνητο μέσα με την αναπηρική να ψηφίσει, να πούμε. Παίζει Ψηφίσεις αυτό, γίνεται. Τη σιγουριά. <laughs> Βέβαια. Είναι υποχρεωμένο ο δικαστικό επιμελητή, πώ λέγεται αυτό. θα yeah, πάρει την κάλπη ή θα την δεν ώστε, ώστε. Ώστε. <laughs> Που να σε την κάτι το ξεμφωνέλια και πάλι και το τρίγηντά στην κάθε Λοιπόν. Κάτι τέτοιο, Καλά λέει ο χείο, σκλητώσουμε μέσα στι παγκόσμια να πούμε και τα λοιπά. Λοιπόν, α κροτάμε σε ζανύσουμε άλλο, ελπίζουμε να πέρασει κάπω καλά και με τα τραγουδάκια που συμβάλαμε και τα ρέστα και θα ακούσει τώρα το Fade Out. Ναut. Έχει το πολύ, πατούσα, θα ακούσουμε το Fade Out και θα ευχηθούμε εκ καλή δευτεριά, καλό βόλι και καλού βράδυ και τον νου και καλού βράδυ Αντιγγά, yeah. bye bye Η αλήθεια βρίσκεται στο Λόγο του Θεού Ε, όλη Γιατί Η αλήθεια βρίσκεται στους εξπίστας Τα κατάφεραν σε ένα μεγάλο ζήτημα όπως είναι το θέμα της Ελλάδας στη Βρυξέλλεσ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 Ωστόσ, αλλά δε βαριέστε, θα περάσει κι αυτό, ηρεμήστε, θα περάσει. Τα λόγια ήτανε καλά, καλά και ετοιμημένα, μα λαματένιω στο σταυρό. Κάποτε θα με νοιάζει ποτέ φτάσαμε στο τέρμα και δεν κάναμε ακόμα την αρχή. Πότε θα μην νοιάζει ψέμα, ποτέ φτάσαμε στο τέλμα και δεν κάναμε ακόμα την αρχή. Μετάχνω στο μπαλκόνι τα απογεύματα τότε Θα βρει να ξαναρθείς Μουσική Δεν θα ανοίγωσε κανένα και θα περιμένω εσένα Να γυρίσεις απ' την πόρτα το κλειδί Λεφτά μια λέξη πάλι να μου πει